Καλό μεσημέρι φίλε και φίλοι. Καλώς ήρθατε στον Art FM στους 90,6 εκπομπή ΑΕ. Δημήτρης Καζάκης Γεωργία Μπάστα μαζί σας έως τις 2 και μισή. 17 Ιανουαρίου σήμερα, 5η χρόνια πολλά. Είναι της Αγίας Κάλπης νομίζω σήμερα. Ε, ο Άγιος Φανούριος επίσης γιορτάζει. Και ο Άγιος Αντώνιος. Θα το εξηγήσουμε όλα στη συνέχεια. Φανωρί, α το γιορτάζει στη Βουλή, έχει απορία εσύ. Θα σου πω, ο θα ο... τα εξηγήσουμε. άλλο, γιατί ξέρω, α πούμε, ότι στο Αγίου Φανουρίου στην Καλαμάτα γίνεται μια γιορτήση, ένα κλεισάκι εκεί πέρα και φτιάχνουν φανωρόπητε εξαιρετικέ. Εξαιρετικέ, τι πήγανε στη Βουλή σήμερα. Τι πήγανε στη Βουλή και αυτό θα πω ότι θα τα εξηγήσουμε στη συνέχεια. Λοιπόν, χρόνια πολλά στου και στι Αντωνίε. Γιορτάζει ο Πρωθυπουργό. Γιορτάζει Ναι το έχεις ξεχάσει Το, λέω, το έχεις ξεχάσει Ψα, ναι. σαρακόκα, γιορτά, γιορτά, Γιορτάζει και ο Πρωθυπουργός να του το λεμό, να το Θα του πάνε πολλά δώρα Αν και το δώρο mm. του το πήρε νωρίτερα τη Δευτέρα Πότε το πήρε Σε ποιο όσο όχι, εγώ έλεγα που πήγε φέραμε σφαίρα με το μήνυμα. Νομίζω νόμιζα ότι ήταν, ξέρεις, κάτι τελειγμένο. την ούτε πάρα δωράκι όπου Α, αυτά δεν τα ξέρω. Τέλος πάντων. Λοιπόν, χρόνια πολλά και στους ακροατέ και στις που γιορτάζουν. Σε όλους τους μας ακούνε, σε όλη την Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο. Ε, μ' αρέσει αυτό το αστιάκι που ε, γίνεται μεταξύ μας αυτές τις ημέρες με τους ακροατές για το πιο θα στείλει πιο νωρί το μήνυμα oh. ε, και σήμερα λοιπόν ο Σωτήρης από τη Γερμανία έκανε την έκπληξη oh. θέλω να πω να σε καλά βρε Σωτήρη oh. λοιπόν καλή σου μέρα και να σε καλά εκεί που βρίσκεσαι λοιπόν ε, ο Σωτήρης λέει δεν είναι μόνο οι πολύπρωινοί είναι λέει, και αυτοί που σας λέω στον ύπνο του. Oh. <laughs> όπως εγώ μία παραδέκα. Καθόταν και σκεφτόταν ο Σωτήρης και μας έστειλε κάποια ωραία πραγματάκια για την ιστοσελίδα του ΕΠΑΜ. Σε ευχαριστούμε Σωτήρη, λοιπόν, για τις ε, παρεμβάσεις σου. Λοιπόν, και κάθισε ο άνθρωπος μία παραδέκα και σκεφτόταν στον ύπνο του ξύπνησε και μας έστειλε το email. <laughs> άντε, <laughs> τελείως, ε, ε, ελπίζω ότι ήταν καλό το όνειρο. <laughs> λοιπόν, να πω και στο φίλο από την Ιαπωνία, τον, τον Ιωάννη από την Ιαπωνία. Ε, του χαιρετισμού μα. Η Ιωάννη είναι, είναι και από την Ιαπωνία. Είναι και από την Ιαπωνία. Του δικού μα χαιρετισμού επίση. Ε, μα παρακολουθεί, λέει το διαδίκτυο, παρακολουθεί και τι δράσει του ΕΠΑΜ και βλέπω ότι υπάρχει μεγάλη ανταπόκριση από τον κόσμο που αρχίζει να βρίσκει το βηματισμό του. Αν και μακριά μυρίζουμε ότι κάτι θα συμβεί στο έγκυ μέλλον. Να υπάρξει ο συντονισμό που λέει ο Δημήτρης και να μην φοβηθούμε την κρίσιμη στιγμή. Η ανατροπή είναι πολύ κοντά και όλα σα περιγράφονται στι ομιλίε και στα κείμενά του είναι απολύτω εφικτά. Φιλιά σε όλου, επαμήτε και μη, φτάνει η μη να είναι πατριώτε και να θέλουν ελεύθερη πατρίδα με δημοκρατικού θεσμού, χωρί δάνεια και εξαρτήσει από οπουδήποτε, με τα σύνορά μα, το νόμισμά μα και την εθνική μα κυριαρχία. Ιστερόγραφο και του ντοσύ αυτό δεν είναι στο. Αυτό, Αυτό είναι το, είναι το πρώτο χρόνο. <laughs> λοιπόν, λοιπόν, φυσικά θα σας διαβάσω, θα διαβάσω και κάτι απόλυπες στην μια και, συνέχεια, και στην Ιαπωνία. Αλλά επειδή Να είναι... στην Ιαπωνία. Να mm. ευχαριστήσω τον συναγωνιστή, ο οποίο έστειλε πρώτον τα βιβλία για την εκμάθηση της Ιαπωνικής, τα οποία, ένα από τα οποία τα έχει ήδη ο γιο μου και που μαθαίνει Ιαπωνέζικα. Οπα. Λοιπόν, και δεύτερον ευχαριστώ πάρα πολύ διότι μου έστειλε τα μηχανηματάκια εκείνα που θα Αντί... αναγνωρίζουν την κάρτα συναλλαγής τη χρεωστική κάρτα δηλαδή την κάρτα συναλλαγής που λέμε ότι θα εφαρμοστεί στο πρώτο 24ωρο mm -hmm. με την αλλαγή της πολιτικής εξουσίας στην Ελλάδα που θα περάσει ο λαός και έτσι mm -hmm. να σε σίγουρος αγαπητή συναγωνιστή ότι θα τα στις ομιλίες για να καταλάβει ο κόσμος ότι, ότι δεν γίνεται τίποτα και yeah. μου τα ακριβώ λέγοντά μου ότι αυτά τα μηχανήματα είναι εγκαταστημένα παντού στην Ιαπωνία mm -hmm. και μπορεί να πληρώνει διαμέσου τη κάρτα συναλλαγή, μια χειροστική κάρτα, yeah. ή αν δεν θέλει να χρησιμοποιήσει χαρτονομίσματα. Επειδή όμω εμεί για το μεταβατικό διάστημα είναι πολύτιμα τα χαρτονομίσματα για την ελληνική οικονομία, χωρί να μπορούμε να τα εγκαταστήσουμε αμέσω, mm -hmm. <coughs> γι' αυτό θα χρησιμοποιήσουμε αυτή την τεχνολογία, η οποία δεν είναι τίποτα άλλο, είναι ένα 5 ευρώ ένα μηχανηματάκι, το οποίο θα εγκατασταθεί παντού σε οποιοδήποτε έχει. Δυνατότητα συναλλαγή, mm -hmm. μαγαζί, επιχειρήσει, τα πάντα. Λοιπόν, και μάλιστα με επιδότηση του κράτου. Δεν θα κάνουμε αυτά τα, τα, τα ξεφτυλίκια που έχουμε εδώ πέρα. Σου λένε, α πούμε, βάλε μια ταμιακή μηχανή και κόψει το λαιμό σου να πάει να την αγοράσει. ή οτιδήποτε, ή ξέρω εγώ, βάλα αυτό το σύστημα. Και, και αφού τη βάζει μετά είναι άχρηστη. Ναι. Γιατί το παίρνουν πίσω λόγω αντιδράσεων και τα λοιπά. Τα ξέρει τώρα. Έχουν μείνει λοιπόν, με τι ταμιακέ δε μηχανέ. Δεν θα πιέσουμε εμεί τον κάθε λαμόγιο mm -hmm. που θα φέρει εισαγωγέ. Λοιπόν. Θα το κράτο, θέλω να πω ότι με αυτή τη φιλοσοφία mm -hmm. και θα τα επιδεικνύω κιόλα. Μόνο σε παρακαλώ, θα ήθελα πάρα πολύ, επειδή είναι στα Ιαπωνέζικα οι οδηγίε, <laughs> θα ήθελα μια, <laughs> μία όπως θα λένε, εξήγηση το τι είναι το καθένα και πώ λειτουργεί συγκεκριμένα. Mm -hmm. Σε κάποια άλλη γλώσσα, τέλο πάντων δυτικού χαρακτήρα, όχι στα Ιαπωνέζικα. Ακόμη ο γιο μου δεν έχει φτάσει σε δύο επίπεδα να μπορεί να μου διαβάσει τι οδηγίε. Και οι Ιαπωνέζοι, ό,τι βλέπω. Έχουν μια ιδιότυπη αντίληψη για τα πράγματα. Είναι όλα στα Ιαπωνικά. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση Τίποτε, να Αγγλικά, σε κάτι έτσι. Σε κάποια σε άλλη γλώσσα. γλώσσα. Ναι, εντάξει. Μαγκιά δεν είναι, μόνο δεν είναι θέμα. Μαγκιά ε, Σε πολλέ χώρε τη Ευρώπη, εσύ mm. το ξέρει πολύ καλά. Ε, εντάξει, μόνο, υπάρχει, υπάρχει, εντάξει. Το... Θέλω να πω ότι υπάρχει τεράστια δυσκολία. Δεν είναι όπω στην Ελλάδα. Ναι. Το διαπιστώνεις αυτό. Με ένα ταξίδι απλά να κάνει στο εξωτερικό. Όχι δεν κάνει να κάνει πολλά. Το πρώτο ταξίδι το αντιλαμβάνεσαι. Εντάξει. Σε ένα βαθμό ισχύει. Καλά τώρα σε χώρες που οι οποίες είναι, έχουν διαδομένες δυτικέ ε, γλώσσες όπως για παράδειγμα τα αγγλικά δεν υπάρχει αυτό αλλά πας στη Γερμανία παράδειγμα mm. και τέλος πάντων εντάξει είναι, ε, το να σε ε, στα μαγαζιά είναι μια, ε, ένα ζήτημα το να πάσω μου σε μουσείο και να υπάρχει μόνο στα γερμανικά οτιδήποτε είναι ένα ζήτημα ε, εντάξει ναι. να γερμανικά άμα δεν τη γερμανικά τι κάνει. Πά και αγοράζει προσωπικό... Τι μεταφραστεί? Λε, είναι ένα, ένα πράγμα με ακουστικά το, το, το οποίο ναι, το φοράζει ναι, ναι. μπροστά σου σαν να, και ναι. προχωράς ναι. ας πούμε λες και είναι πώς θα το πούμε mm -hmm. πώς λέγει ο ποιητής ας πούμε τις αγελάδες φωτώνουνε στα δεδιά 2-2 βαρύς κρέμεται ο λαιμός τους <χ> λοιπόν <χ> έτσι <χ> κάπως <χ> έτσι. με αυτή την πράγμα ναι. και προσπαθείς να αλλά ακόμη και στις εξηγήσεις που δίνουν στα εκθέματα είναι αποκλειστικά στα γερμανικά. Οπότε δεν μπορεί να καθίσει στο έκθεμα. Θα πρέπει να πάρεις αυτό το ιστορία που είναι ακριβή. Mm -hmm. Δεν είναι αστεία. Yeah. Γι για ότι... να μπορέσει να παρακολουθήσει τη για κάποιον που θα θέλει και που δεν ξέρει γερμανικά, έτσι. Ε, βέβαια. Ε, δεν το καταλαβαίνω αυτό γιατί ισχύει. Στη Γαλλία, δεν θυμάμαι. Νομίζω ότι υπάρχει και σε δεύτερη γλώσσα, αν θυμάμαι καλά, στα μεγάλα μουσεία. Όπω είναι, α πούμε, το Λουδρό. Σίγουρα θυμάμαι, α πούμε, στην Ισπανία, στη Μαδρίτη, που έχει από τι πολύ καλέ έτσι, Δεν έχει δεύτερη γλώσσα. <συσίλυν> είναι Ισπανικά, καθαρά. Καλά, βέβαια, θυμάμαι και στην Ισπανία, όταν βρισκόμουν, δεν μπορούσε να συνενοηθεί πουθενά. Ήταν πολύ λίγοι αυτοί που θα σου μιλούσαν σε δεύτερη γλώσσα. Εγώ προσωπικά στην την Ισπανία νομίζω ότι είναι πολύ εύκολο με, με χειρονομίε, χειρονομίες, εντάξει. Επειδή είναι πιο μας, ναι, ναι, ναι, ναι. καρδάσια δικά μα, δεν είναι καταλαβαίνω για να ναι. τίποτα. Δω, δω, δω, δω. <laughs> Γιατί και Ισπανικά, να ξέρει. Στη Γαλλία, σε κοιτάνε. Είναι αδύνατο δε... να συναννοηθεί, ειδικά σε ορισμένε περιοχέ τη Ισπανίας <laughs> Δεν καταλαβαίνω, δεν ξέρω. Να σου πω στη Γαλλία, σε κοιτάνε με ύφο, ξέρει, πώ τορμάζει να μιλάς οτιδήποτε άλλο. Όχι και γαλλικά, δυστυχώ. Το πρόβλημα είναι που εγώ, τουλάχιστον τελευταία που είχα πάει και έτυχε να είναι τελευταία φορά με την οικογένειά μου, μου έκανε φοβερή εντύπωση. Mm. Ε, το πόσο, το πόσο δυσανασκετούσαν οι Γάλλοι που απευθυνώσουν όχι σε άλλη γλώσσα, στα γαλλικά. Εδώ σα άρεσε η προφορά. όχι, oh. Νομίζω <laughs> ότι ήταν, είναι κακότροπη γενικά. Ε, καλά, είναι κακότροπη. Γιατί λοιπόν, ε, χειροτερεύει η κατάστασή του. Και το θεωρούν πολύ μεγάλη. Mm. Δηλαδή, το Παρίσι, το κεντρικό Παρίσι, κάποτε έχει περίπου 8 εκατομμύρια κατοίκου. Τώρα έχει πε κάτω τα 4 και όλοι έρχονται από, από προάστια γιατί ναι. δεν μπορούν να επιβιώσουν μέσα με τα νίκη και όλε αυτέ τι ιστορίε. Οπότε είναι ολόκληρη η ιστορία να έρθει με το αυτοκίνητο κάθε πρωί να μπλοκάνονται τα πάντα, να έρχεται κάτω. Το Παρίσι να μυρίζει είναι mm. Το Παρίσι που εφήβρε και τοποθέτησε από την εποχή του Οσμάν ε, τα ναι. τα καλύτερα, το καλύτερο αποκοινωτικό σύστημα που υπήρχε την εποχή εκείνη και που είναι γνωστό μα έχει από το, το Βίκτορ Σουγκώτη, οι ναι, διοικήσει και άλλε και όλα αυτά. Λοιπόν, σήμερα δεν λειτουργεί με αποτέλεσμα να, να κυκλοφορεί στο Παρίσι και να σου μυρίζει, να μου σου μυρίζει βοθρίλα. Πού στο Παρίσι δηλαδή. Είναι η περίφημη νεοφιλελεύθερη πολιτική των ιδιωτικοποιήσεων, του ανοίγματο των αγορών, mm -hmm. ε, το ότι επιχειρήσει θα τα λύσουν όλα, mm -hmm. με αποτέλεσμα να καταραίουν κοινωνίε. Κοινωνίες. Ακόμη και στι βασικέ υποδομέ. Ακόμη στην Αγγλία. Είναι εντυπωσιακό. Η Αγγλία έχει το, το άνου και το Δηλαδή. Αν στα λατινικά σημαίνει το, το, το, χειρότερο, το χειρότερο έτος και το σωτήριον έτος. Mm -hmm. έτσι, το μεγαλιώδες έτος. Λοιπόν, πού οφείλεται, οφείλεται κατά, κα, κατά κύριο λόγο στην έτσι στη χολέρα, πώς θα λέμε. Ναι. Κατά κύριο λόγο από, το, από τους αρουρέους του, του Τάμεση. Από τότε οι Ιγγλες κατόρθωσαν και φτιάξαν μια υποδομές, οι δεν υπήρχε θέμα. Μέχρι που ήρθε η κυρία Θάτσερ και ολοκλήρωσε ο κυρίος, Ο τον εργατικό, ο, ο, ο Μπλερ. Μπλε. Ιδιωτικοποίησε τα πάντα με αποτέλεσμα σήμερα. η οι, παρά, οι παράτον τάμεσοι περιοχές κάνουν τις πολιτείες, ακόμη και το ίδιο το Λονδίνο, να πάσχει από επιδρομές αρουραίων. Mm. Είναι τυπωσιακό δηλαδή. Υπάρχουν Αναγία. περιοχές mm. ολόκληρες που εγκαταλείπονται αυτή τη στιγμή. Mm. Γιατί έχουν μεταβληθεί σε ratvilles, έτσι τα λένε ο, ο αγγλικό τύπο. Να. Ratvilles, δηλαδή μιλάμε για. Για απικίε δηλαδή. <σχεσίλιστο> ναι, ναι, ναι, εκατομμύρια. <σχεσίλιστο> Ειδικά κάτι πολύ όμορφα σπίτια που υπήρχαν σε περιοχέ του Λονδίνου, έτσι, παλιέ περιοχέ του Λονδίνου, κοντά στον Τάμισι, με τα πάτια, τα καλυμμένα, με τα πολύ όμορφα τζάμια, κλπ. Έχουν καταληφθεί. Γιατί δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν την επιδρομή των αρωρέων, γιατί έχουν ιδιωτικοποιηθεί. Οι υπηρεσίε υγιεινής τόσο του Δήμου του Λονδίνου όσο και των, και των Κομιτιών. Με αποτέλεσμα, ο δεν ενδιαφέρεται να πάρει μέτρα τέτοια. Mm -hmm. Άρα, συμπέρασμα, είμαστε mm -hmm. οι καλύτεροι ακόμα και με Αντώνη Σαμαρά και με την παρέα του. Όλα δηλαδή, ήθελα να πω. Ακόμη ναι, ακόμα και στις, πιάσει, σε ειδικές, έτσι. Είμαστε οι καλύτεροι. Ναι, που μα πάνε όμω το θέμα. <laughs> Έχετε... <laughs> λοιπόν, συγγενικά, δηλαδή, ε, ακό... γι' αυτό και οι Εγγλέοι, οι Γερμανοί, οι και όλα αυτά mm -hmm. αναρωτιούνται, ρε τι θα γίνει με τους Έλληνες. Βεβαίως, εμείς έχουμε με τη μεγάλη ευτυχία όλα αυτά να μπορούμε να τα αντιμετωπίσουμε σχετικά εύκολα, διότι έχουμε συμμαχό μας το κλίμα. Αυτό είναι. Έχουμε αυτό μια ωραία χώρα, βασικό. σε μια πολύ ωραία περιοχή, mm -hmm. ιδανικά διαμορφωμένη. Τα στοιχεία της φύσης, η φύση είναι μαζί μας. Ναι, είναι, είναι αυτό το, το ζήτημα. Δηλαδή, πώς, πώς, παιδί μου, να σου επιτηθεί, α πούμε, ξέρω, με, πόσο, πόσο μου λέγανε τελευταία, περίπου μετρήσανε έναν πληθυσμό περίπου 30 εκατομμυρίων αρουραίων στο Λονδίνο. Διάβασα πρόσφατα ναι. στου Times το Λονδίνο, σε ένα δημοσιο... του Λονδίνου, σε ένα δημοσίου. 35 εκατομμύρια. Δηλαδή, μιλάμε πού να υπάρχει τέτοιο θέμα εδώ. Όχι πω δεν υπάρχει πρόβλημα, υπάρχει. Ναι, αλλά τώρα εδώ μιλάμε τώρα για διαστάσει. Δηλαδή, ναι, τα... Δημήτρη σε μια τώρα <coughs> πρωτεύουσα. Για φαντάσου ναι. δηλαδή να είμαστε η Αθήνα με, το, το με ένα τάμεση μέσα και να λέγαμε ότι έχουμε... Να... Είχε... Αλούς, Κα... είναι. και κάτι άλλο και φαντάσσουν είχαμε εμεί το μισό από το πρόβλημα αυτό ε... τι θα γινόταν ναι, ε? ας σε, ας... σε περιοδικά εννοώ του κόσμου τουριστικά το ένα το άλλο εσύ, καλά, α... έτσι δηλαδή Οδηγίε τα είχαν βγει μην πάτε στην Ελλάδα δεν σας φάνει αρουρέι ένας φίλος πρόσφατα ε, μου είχε πει ότι που είχε πάει στο Λονδίνο mm -hmm. ε, και είχε πάει ε, στο, στον πύργο του Λονδίνου που είναι πάρα στον Τάμις και τα λοιπά. Είναι το γνωστό μέρος όπου εδρεώθηκε η αρχή των Τιδόρ. Λοιπόν, και έχει ενδιαφέρον να τον επισκεφτεί, όχι τόσο καλλιτεχνικό ή άλλο ενδιαφέρον, αλλά για να δεις τα σύναργα εξουσίας ε, τη βασιλείας. Έχει πάρα πολλά. Από απ τους χώρους βασανισμού μέχρι τα όπλα. Ναι. Λοιπόν, και έχει ενδιαφέρον γιατί εκεί πέρα είναι, <coughs> έχει ορισμένου, οι, οι φύλακε ακόμη και σήμερα είναι οι γνωσ Λοιπόν, είναι ειδικοί αυτοί με κοκκινες το λες και τους λένε μπίφιτερς γιατί mm -hmm. τους ταΐζανε μονίμως την εποχή της μοναρχίας τους ταΐζανε με κρέας για να είναι θηριώδεις, mm -hmm. θηριώδεις mm -hmm. λοιπόν mm -hmm. και με, με πηρεέρνει μια σκηνή όπου στο κεντρικό προαύλιο χώρο του πύργου του Λονδίνου τρεις φύλακες αυτοί σαν τους μπίφιτερς mm -hmm. και τέσσερις φύλακες Τη Βασίλισσα, δηλαδή του ήρθαν αυτού με, το, με το τεράστιο, καμιλό κράνο mm -hmm. να κυνηγάνε έναν αρουραίο ο οποίο πήγαινε μπροστά, έτρι, να φωνάζουν οι τουρίστε να ανοίγουν το δρόμο και αυτοί να κυνηγάνε το αρουραίο που ήταν σε μέγεθο σκύλου. Ένα <σχελίως> ε, τεράστιο, υπερμελιάδε <σχελίως> πράγμα. <σχελίως> λοιπόν, και να περβερνάνε. Αυτό βέβαια ο καθένα μια χωνή έχει λίγο δει στο γέλιο, ειδικά με του φρουρού τη Βασίλισσα, mm -hmm. οι οποίοι πέφτανε. Καθά και λίγο Για, γιατί, γιατί το η ιστορική yeah. αυλή είναι φτιαγμένη με πέτρες yeah. έτσι και διατηρείται διατηρίο, αλλά στους δύστιχους φρούρους του ζητάνε να φοράνε άρβιλα με καρφιά από κάτω όπως είναι η mm. παλιά, yeah. ναι, παλιά, ναι, παλιά στολή με αποτέλεσμα να yeah. χαίρεσε yeah. από τη μία του Ραρουραίου τις φωνές των τουριστριών κατά κύριο λόγο yeah. και δεύτερον τους αυτούς με το καμηλό να τρώνε... Προσπαθούν allora> να... Να τρώνε κάτι... Του λίθρα. Να τρώνε παιδί μου, δεν μπορούσες, ήταν και... Ήταν και εμείς και λίθρα. Κείτε καλά δεις τώρα. Ωραία αυτή η εικόνα. Αν αυτό το πράγμα συνέβαινε, ας πούμε, στην Ακρόπολη, έτσι, θα είχαν μεγάλη πρωτοσέληθος... Καταρχήν, το πρώτο που θα ήταν ότι πάρτε τους στην Ακρόπολη να ανήκαν ή να την κρατήσουν, δεν μπορούν. Το θυμάσαι αυτό το... και η Μετά δεν υπάρχει περίπτωση να διεκδικήσει τον πύργο του Λονδίνου. Να είναι σίγουρο. Εντάξει, ωραία, Τα υπόλοιπα να συζητάμε. <laughs> λοιπόν, το θέμα είναι ότι, ξέρει τι γίνεται, ίσω να είχαμε καλύτερα εκατομμύρια ρουραίου παρά του 300 που έχουμε. Δηλαδή, μήπως... Αυτή δεν είναι ρουραίοι. Μ... Αυτή έχει χειρότερο πράγμα. Ναι, αυτό θέλω να πω, γιατί εμεί υποφέρουμε του 300. Αυτό είναι το ζήτημα. Ε, δεν ξέρω αν πρόλαβε καθόλου, αν άκουσε λίγο απευθεία από τη Βουλή σήμερα που ξεκίνησε το πανηγύρι. Ε, ε, για το στήσιμο, καταρχάς ξεκινήσαμε για το όχι, τελικά το πόσες scalpes θα έχουμε. Πολωγώ. Ναι, πόσες, το απόγευμα θα γίνει ψυχοφορία. Γκα τα πού ήμασταν. Εσύ δεν ανέφγετ' 7 scalpes; Όχι, τελικά είχα, ε, θα έχουμε 4 scalpes. Τέσσερις κάλπες. μου έλεγε τους όλους μόνο. Ναι, και είχαμε το... και τις 7 scalpes. <coughs> είχαμε <coughs> διάφορες προτάσεις. <coughs> τελικά κάπου να καταλήξουμε. Εγώ το 18. Τώρα πέρασε, τελείωσε. Δεν είση Έπρεπε να έχει πάρει το προιογί. Λοιπόν, 4 scalpes. μια καλπη. Στο Σύνταγμα να δούμε και αγάλιστο τον κόσμο της φύσης. Α, α, τώρα έχεις κάποιες ιδέες οι οποίες έλεγε, είναι, είναι ριζοσπαστικέ. Δεν, δεν ταιριάζουν στη δημοκρατία που έχουμε. Αυτό να Δημοκρατία και να αποφασίζει ο κόσμος. Ελέος. Τώρα Ελαιός. ναι. Ελέος. Λοιπόν. Όταν Άρα. έχεις ένα Σαμαρά, ένα ξεσαμάρωτο, ένας... Ο Ο Άνιζελος, ο Καλά κουβέλε δεν πιάνε. Κουβέλε είναι παρόν. Εκεί πάντα είναι. είναι λοιπόν, ε, θα έχουμε τέσσερι κάλπε. Ναι. Ε, θα μπορούν να ψηφίζουν και λευκό. Αλλά πιάνει πλάκα. Με συγχωρείτε για την έκφραση, αλλά είναι αστείο. Είναι να γελά. Ε, δεν είναι υποχρεωμένοι οι βουλευτέ. Πρόσεξε με τώρα. Πώς δηλαδή θα γίνει πανηγύρι μεγάλο το απόγευμα. Λοιπόν. Πρέπει να ανοίξετε τις τηλεοράσει σα το απόγευμα στη διαδικασία τη ψηφοφορία. Όπω μου είπε εδώ η φίλη μου, η γιώτα ήταν πολύ ωραίο, να μας και οι νεολαίοι για να δούνε πολύ καλά τι σημαίνει κοινοβούλιο στην εποχή μας. Πίτσες και μπίρες. Μπράβο, πίτσες και μπύρε, για να γελάσουμε ναι. λίγο με αυτό ναι. το θέατρο του παραλόγου της Ιζοφρένειας, διότι εγώ μπορώ να πάω να ψηφίσω σε μια κάλπη, δεν υποχρούμε να περάσω πολλές τις κάλπες. Mm -hmm. Δεν υποχρεούμε καν να πάω να ψηφίσω, διότι το κόμμα μου μπορεί να αποφασίσει, διότι υπάρχουν διάφορε γραφ... γραμμέ στα κόμματα. Δηλαδή ότι εμεί, σαν κόμμα, η Δημαρ, παραδείγματο χάρη, ψηφίζουμε μόνο στι δύο κάλπες Όλοι οι βουλευτέ βέβαια λένε ότι δεν υπάρχει θέμα κομματική πειθαρχία. Ε, τι θα βγουν και θα πούνε για όνομα του Θεού τώρα. Μ' που του ρωτάνε και όσοι δημοσιογράφη Υπάρχει γραμμή, τι θα σου πούνε. Ναι, υπάρχει γραμμή, ρε φύλλα. Οπότε θα έχει πολλή πλάκα. Ναι. Και το χειρότερο απ' όλα είναι ότι σήμερα. Σε αυτή την τραγική ημέρα για τη δημοκρατία και τον κοινοβουλευτισμό, διότι όποιος άνοιξε το πρωί λίγο και παρακολούθησε σε βουλή, ήταν εντάξει το αποκορύφωμα, ε, υπήρχαν παιδάκια από το Δημοτικό που είχαν πάει με τους δακάλους τους, ξέρεις που πάνε τα mm -hmm. διάφορα σχολεία, και θα του μείνει αυτή η εντύπωση. Ότι... Κατάλαβε ότι αυτό είναι κοινοβουλευτισμό, αυτή είναι δημοκρατία. Έπρεπε να απαγορεύεται σήμερα. Είναι θρύλερ, δεν έπρεπε να επιτρέπονται σε ανήλικα να μπαίνουν στη όχι. Βουλή. Σε ανήλικα επιτρέπεται μέχρι 14ωνα. Την, την απαγορεύεται mm. σε ηλικία. Α, γιατί αυτά ήταν εξοπλισμένα. Ε, με ή εξοπλισμένα ναι, αλλά... δεν κολλούν <σχει> να γίνουν <πιέσω το> δονιούχα. <σχει> <σχει> <σχει> λοιπόν, απαγορεύεται σε ηλικία, όχι σήμερα από τότε που έχει ξεκινήσει η κατοχή της χώρας ναι. και η... τώρα τελευταία σκέφτονται από ό,τι μου λέγανε από την ε, Βουλή να απαγορεύσουν και σε γυμνάσια, Α, Α, αν δεν για, το έχουν κάνει ήδη, όλο δημοτικά. Γιατί ναι, και κατεβαίνει ναι. το κετάρι αυτό. Μετά από αυτή τη γελιοποίηση πλήρης του κουρκίνου, γιατί ναι. ναι. εγώ δεν πιστεύω ότι υπάρχει δημοκρατία, άρα δεν είναι θέμα ναι. να γελιοποιηθεί η δημοκρατία, ναι. θα απαγορεύσουν και στα δημοτικά, θα επιτρέπειται μόνο στα ν Αρκεί να μην κουβαλάνε παιχνίδια μαζί του. Ναι, γιατί ξέχασα <χω> να μιλήσω. Αν είτε και κάτι άλλο, μπορεί να ακούσουν. Όπου ξέφυγε <χω> και δεν το ήθελα και πήγε στο μάτι του με η μαράκι, α πούμε. Ναι. Καταλαβαίνετε. Ναι. Έχουμε είναι ένα να... μονόφθαλμο πρωθυπουργό. Ναι, να έχουμε και μονόφθαλμο ε, πρόεδρο τη Βουλή. Ναι. Δεν επιτρέπεται. Τέλο πάντων, ε, ναι, νομίζω ότι δεν είναι για να ασχοληθούμε περισσότερο, παιδιά, το καταλαβαίνετε. Ο κύριο Παπαδήμο έστειλε ένα υπόμνημα. Δεν θα παρουσιαστεί για να. Επειδή το όνομά του είναι μέσα στα τέσσερα, έτσι, έστειλε ένα υπόμνημα. το οποίο εν ολίγη, από όσο άκουσα, ότι δεν, δεν είχε διαβαστεί ακόμα από τον πρόεδρο τη Βουλή, από τι πληροφορίε, ε, δεν είδα, δεν άκουσα, δεν ξέρω. Ε, βέβαια. Δεν το γνωρίζω και το γινωσύντα θέμα. Γινωσύντα δεν, το, έτσι, ναι, δεν, το, δεν το γνωρίζω το θέμα. Δεν το ξέρω. Και αφού δεν ήταν και η ΟΒΕ για να παρουσιαστεί να πάρει βραβείο, γιατί να πάει στη Βουλή. Ε, Εντάξει, λοιπόν, το ότι λοιπόν, πέρασε για ένα διάστημα και ήταν πρωθυπουργό τη Ελλάδο, δεν σημαίνει ότι πρέπει να πάει και στη Βουλή. Και όλα αυτά για ένα πλημέλημα. Για ένα... Ναι, μα σε παρακαλώ δεν μπορούμε εδώ πέρα να πενικοποιούμε την πολιτική Αυτόνομως. ζωή της χώρας ναι. είναι και έχει. αυτό είναι, μια... είναι ένας διάλογος τώρα που δεν γίνεται Δεν έχει σημασία αν δίδει στη χώρα δεν έχει καμία σημασία αν είσαι ο σύλλογο. γιατί έχει ενδιαφέρον... έχει ενδιαφέρον ότι όταν έγινε η παλιά δικητοδοσύλλογος το 1945 mm. η προσφυγή ενάντια στο κατηγορητήριο είχε δύο σκέλη πρώτον δεν νοείται να μα δικάζεται για εγκλήματα τα οποία ε, έγιναν πριν, για αδικήματα που έγιναν πριν την εφαρμογή ενό νέου νόμου. Είναι το άθρο 9, αν θυμάμαι καλά, του τοτινού συντάγματο που επικαλώντουσαν οι κατηγορούμενοι, οι, οι λόγοι. Και δεύτερον, μην πολιτικοποιείτε την πολιτική ζωή. Μην ποινικοποιείτε την πολιτική ζωή. Διότι και εμεί πολιτικοί ήμασταν, παίρναμε πολιτικέ αποφάσει και κάναμε πολιτικέ πράξει. Εντάξει, διαφωνεί τώρα ο ελληνικό λαό. Αλλά θα ποινικοποιηθεί η πολιτική μου απόφαση ναι, να βοηθήσει τον καταχρηστή. Λέει με ξαναψηφίσει. Αυτή είναι η τιμωρία του βουλευτή. Καταλάβει, ναι. μέχρι εκεί δεν <coughs> μέχρι κλέψα εκεί. με, Κλέψαμε, σου λέει ο άλλο. Ναι. Πολιτική πράξη είναι αυτή. Όχι. Για μένα έκλεψα. Για να διατηρηθεί το κόμμα στη Βουλή. Ε τώρα το κι εγώ. Ε, Κάτι δεν πρέπει να βγάλω κι εγώ. Τσάμπα με στην πολιτική. Ε, Όπω είπε και ο Βενιζέλο, προεκλογικά το θυμάσαι, το ελληνικό Λοιπόν, θα πάμε να αφιερώσουμε ένα τραγούδι του Αντώνιδε που γιορτάζουν. Χατζιδάκης, το κλασικό, κύριε Αντώνης, που μου αρέσει πολύ, ε, αλλά όχι στον Πρωθυπουργό, γιατί έλεος μη χαραμίσουμε τώρα το Χατζιδάκη. Ναι, αλλά γενικά επειδή ο κόσμος μου έχει, έχει παρακαλέσει το εξής. Τι επειδή είσαι, ο κόσμος έχει πέσει πολύ το ηθικό του, να το, το ανεβάζουμε το ηθικό του, μην του βάζουμε και το μουσική. Του κύριε Αντώνη, επειδή είναι... Ε, είναι... Ε, μου Παιδιά, θα σα πω κάτι... Ε, <coughs> η, αρέσει, η τέχνη. Όταν είναι καλή ενώ και ο πολιτισμός, έτσι, και πόσο, μάλλον, το τραγούδιο του Μάνου Χατζηδάκη, ακόμα και όταν θεωρούμε ότι μας δημιουργούν, έτσι, μία λύπη είναι λυτρωτική. Ναι. Έτσι, αυτό θέλω να πω, ότι πολλές ε, Υπάρχουν και πολλές, ναι, αλλά υπάρχουν πολλές μορφές έτσι και το γιαούτυρο είναι το δικό. Αν το τρώει ο άλλο όμως. <laughs> λοιπόν, και όταν επιστρέψουμε, ε, θα το κραυγάσουμε κι εμεί με την κυβέρνηση. Γιατί θα δίνουμε σε σύντριο στα παιδιά μας. Wow. Και. Ένα μήλο. Ένα, ένα χυμό. Ένα γάλα και ένα τόστ. Δηλαδή, θα μου, έρθουν, θα μου έρθει μια εταιρεία ναι. και θα μου πουλάει. Ένα χυμό με περιεχτικό ταχυμού 1% και το υπόλοιπο υγρό αγνόστου προελεύσεως. Ε, ε, ένα μήλο. Ένα γάλα, ξέρω. Ένα γάλα. Ένα ποτήρι γάλα. Γάλα ναι. και το τόστ. Και το τόστ. Και εξασφαλίσαμε ε, ε, λεφτά από το ΕΣΠΑ. Θα τα πούμε, θα το δούμε. Ξέχει δε κετομμύρια. Ε, ε, ε όσα τώρα θυμάμαι πόσα, δεν έχει σημασία. Τα τους γιατροί ε, που είχαν κάνει μία ιστορία και που απαιτούσαν κανονικό γεύμα ναι. στα παιδιά όπως θα, έπρεπε, όπως θα έπρεπε, δηλαδή, γιατί οποιοςδήποτε επιστήμωνας γνωρίζει πολύ καλά την κατάσταση. Mm -hmm. Εγώ προσωπικά mm -hmm. θα ήθελα ένα δημόσιο εκπαιδευτικό σύστημα που να ταΐζει κανονικά ένα μαθήνη διατροφικές συνήθειες στο παιδί. Δηλαδή ένα ολοήμερο σχολείο mm -hmm. το οποίο να το, έχει, να, το, να το δέχει το παιδί σαν χώρο προσωπικής του ε, ε, εξέλιξη. Να yeah. το αναλύσουμε, αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον, δηλαδή πολύ ενδιαφέρον και πολύ σημαντικό, γιατί έχει να κάνει ε, με την παιδεία έτσι, και με την κουλτούρα, ε, διότι δεν αλλάζουν τα πράγματα. Όχι, Εάν δεν έχουμε την ανάλογη κουλτούρα και παιδεία, θα συγκιστούν τώρα οι εταιρείε το ποιο θα πουλήσει τι. Ε, ποιο θα πάρει την προμήθεια είναι το θέμα, αφού είπαμε ναι. να πήραμε κονδύλια από τα έσπαθμα. Πάντω, κάποιοι γιατροί που είχαν κάνει τη μελέτη, την έρευνα, mm. βγάζανε το, το κόστο περίπου ενό ελαφριού γεύματο. Ναι. Στα σχολεία είναι περίπου 5 με 6 εκατομμύρια. Ναι. Αυτοί ξεσφάλισαν 10 φορέ παραπάνω. Ναι, δε, δε, εντάξει, για ένα τόστ και το ναι. χυμό. Το τόστ θα το κοστίσει 60 ευρώ το ένα. Είναι, δεν ξέρω, θα βάζουν σολομό μέσα φαίνεται. Κρίσο λομό, κάτσε ένα χειρί σου Ναι, ναι, εντάξει, καταλαβαίνετε, δάκια, <συμί αλλά τώρα τι να σου πω. Λοιπόν, και σου έχω. Ε, όχι έκπληξη. Ε, θυμάσαι που είπαμε ότι ο κύριο Τσίπρας θα δει τον Αμερικανό πρέσβη. <συμί <συμί> ναι, εσύ επέμενε ότι θα πάει για να πάρει τη βίζα του. Ε, φαντάζομαι πώ θα πάει στον Βόγγινγκ. Δεν θα πάει ο, κύριος Τσίπρας. ο, ο Valesivς, θα πάει κύριο Τσίπρα. Ο Αμερικανό του πρέσβη θα πάει στον κύριο Τσίπρα. Στην Κουμουνδούρου. Λοιπόν, πάμε ακούσουμε τον κύριο δεν γίνεται αυτό, είναι φοβερό Λοιπόν, ακούσαμε κατσιδάκι Από τα αγαπημένα τρα... κομμάτια ναι. ε, ε, Εντάξει, εντάξει εγώ... Εδώ κάποιοι με κοροϊδά Με πάντων, δεν πειράζει, εγώ τώρα την παρέρχομαι Προχωράμε είναι, είναι πολύ καλό τραγούδι, αλλά πρέπει να τονώσουμε το ειδικό του Έλληνα Η δεύτερη στιγμή το, το επόμενο θα είναι επαναστατικό Σου λέω, θυμάσαι αυτό το χαρικλίνα Το, το διεκτό κάμω κρόμ, <laughs> του κρόμ Προσπαθούσα να διατηθεί. Ξύπνιωσα στους μου και έβαζε... Μου είχα μια αφορμή σήμερα, ήθελα να το ακούσε το τραγούδι, μου αρέσει. Είναι από τα ωραία Σήμερα με πήραν από τα Γιάννενα κάποιο άνθρωπο, κάποιο ένας φίλος της εκπομπής και μου είπε τι πρέπει να πω στην ομιλία μου στα Γιάννενα και πού πρέπει να εστιάσω, ναι, σχετικά με τη λύση που προτείνουμε κτλ. Προφανώς ο συγκεκριμένος δεν μου ακούει καιρό. Ναι. Ούτε παρακολουθεί. Και ίσως Τώρα... είχε μια αγωνία ναι. ο άνθρωπος. Σου λέει, Όχι, α, με την α. έννοια ότι ακου, ακούει την κριτική, την αποδέχεται. Mm -hmm. Τι καταλαβαίνει και αυτός, λογικό είναι. Mm -hmm. ε, μου είπε πικραμένος ο, ότι ρε παιδί μου είχα και εγώ πίστεψα ότι ο Τσίπρας τέλος πάντων μπορεί να αποτελέσει τίποτα από ό,τι βλέπω μας πουλήσε το. Το τομάρι, το, το, δεν μου το είπε το τομάρι, το τομάρι του το, το, προσθέρω εγώ, mm -hmm. για να μην παρεξηγηθούν δηλαδή. Πείτε και εσείς πιο αναλυτικά το πολιτικό σχέδιο ας πούμε διεξόδου για να... αυτήν την ιστορία. Ναι. <κυκυκυκύ> Βεβαίως οφείλουμε να πούμε εμένα με εκπλήσει αυτό φαντάζομαι τι εννοείς εκπλήσει να εκπλήσομαι και ναι. εγώ ακόμη και ναι. από αυτήν ναι. την ιστορία να πάει ο Αμερικάνος πρέσβης στην Κουμουνδούρου ναι. είναι εντυπωσιακό ιδιαίτερα αν ξέρει κανείς ποιος είναι αυτός ο Μίστας Σμιθ mm -hmm. που είναι πρεσβευτής των Ημιών τι επιχειρηματικά συμφέροντα τι πού είναι εμπλεγμένος και σε τι είναι εμπλεγμένος αυτός ο τύπος. Και μόνο το γεγονός ότι γίνεται αυτή η κίνηση οι Αμερικανοί είναι προφανές ότι, μα, ότι α, δίνουν το χρήσμα. Είναι σαφές. Να. Έτσι. Τώρα να μην ξαναπροσεχωρήσουμε σε νέο quiz. Και να αρχίσουμε και να αναλέμε... Μιώγει τους βέσους ανθρώπους και ψά έλεος. Ναι. Δημήτρη, πολλή δουλειά για το σπίτι Δημή. τους. Στιγμής. Δηλαδή, εγώ δεν θυμάμαι, παράδειγμα, ειλικρινά, δεν θυμάμαι, ναι. σε ολόκληρη μεταπολιτευτική περίοδο, mm -hmm. Αμερικανό πρέσβη να επισκέφτηκε με δική του πρωτοβουλία, ναι. ή τέλο πάντων, και να τον προσκαλέσανε, δεν είναι θέμα. Ναι. Δεν θυμάμαι να προσκληθήκε πολύ. Να υπήρξε έτοιμα δηλαδή να ναι, συναντηθεί. Ναι, ναι. Να συναντηθεί στα γραφεία του Κομμουνιστικού Κόμματο Ελλάδα ή άλλου αριστερού κόμματο. Να. Δεν θυμάμαι καν αν έχει πάει στα γραφεία του Πασόκ μέχρι που το Πασόκ έγινε σημειτικό. Να. Το ότι πάει εκεί. Ε, εγώ δεν το πολύ πιστεύω μέχρι όπω είπε έγινε σημειτικό. Διότι η ιστορία Επίσημη του Ανδρέα απαθή... Μπράβο, με... επίσημα με το Λευκό οίκο το γνωρίζουμε. Ες δηλαδή, πότε πήγε ο Αντρέα στο Λευκό Οίκο, έκανε επίσημη επίσκεψη, παιδιά, μην το ξεχνάμε αυτό, επικλήντο. ο αντρέα. ήτανε, το ξεχνάμε ότι ήταν το κακό παιδί, δεν πήγαινε, δεν, το... λέω, δεν είχε γίνει κανένα κάλεσμα ποτέ. Πρόσεξε να δει, είναι άλλο πράγμα να πας ως αρχηγός κράτους, ακόμη ναι. ως πολιτικός αρχηγός, λέω... να σε καλούν. Ναι. Και, να, και άλλο να πάει ο πρεσβευτή. Σαφέστατα, δεν δηλαδή, μιλάμε ξέρεις... για μεγάλη ιστορία. Ε, α, αποκλείεται. Πολύ α... πιο σκοτεινή από ό,τι υπολογίζαμε. Mm, α, Έτσι, και επειδή τώρα, τώρα μπαίνουμε σε αυτή μια ιστορία. Κοίταξε με σκοτεινή με την έννοια ότι η Αμερικανική πρεσβεία είναι Αμερικανική πρεσβεία. Εντάξει, εκτό κι αν. μα μέχρι την Τζούρια. Και θα έλεγα. Πότε επισκέφτηκε, Τώρα μην βάλουμε ξανά καινούριο κουίζ. Και βάζουμε τους ανθρώπους του ανθρώπου του Ιεριζέ να τρέχουν πάλι να ανακαλύπτουνε. Έχουν τόσα πράγματα να κάνουν. Φρόντισαν, προφανώς φρόντισε ο Αμερικανός πρέσδης, ναι. η επίσκεψή του Συνγκουμούνδουρου, σε συνεργασία με την Συνγκουμούνδουρου, να περάσει τα ψηλά. Τόσο από τα μέσα, τα κυρίαρχα, όσο και από τα μέσα που οι εφοπλιστές και επιχειρηματίες τώρα χρηματοδοτούν για να υποστρέξουν ΣΥΡΙΖΑ. Τι εφημερίδε, δηλαδή που βγήκαν. Mm -hmm. Ξαφνικά ο κ. Στεγόπουλος το όμιλο Στεγόπουλου. Ναι. Όμιλο. Τεγόπουλου, ναι. Ξαναβγήκε με λεφτά. Εκεί δεν μπορούσε να πληρώσει τους εργαζόμενους, του. Πέταξε στον δρόμο. Έγινε ολόκληρη η ιστορία. Ξαναβγήκε τώρα εδώ πέρα για να μας υποστηρίξει η ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, ε, για να μην μπούμε για τι έξι μέρε. Λέγε με βαρδί. Και διάφορα άλλα πράγματα που mm. στείνονται στο σκηνικό αυτή τη mm. στιγμή. Περίεργο... Αλλά δεν το, δεν το αναδείξανε κανένας άλλος. Ναι, αυτό θα σου πω τι... Δηλαδή, την τελευταία ας πούμε δεκαετία πόσες επισκέψε πολιτικά κόμματα έχει κάνει ο, ο Αμερικανός. Ο το το τρόπος, Smith. Για να μην πάμε προς, προς τα πίσω. Υπόλοιπη, προηγούμενη... Ο οποίο είναι άσχημα μπλεγμένος mm. με πολύ υπόπτες ιστορίες ευρε... επιχειρηματικό χαρακτήρα ειδικά τις τηλεπικοινωνίες εδώ παίζει ένα ρόλο φαίνεται ότι υπάρχει ενδιαφέρον για τις τηλεπικοινωνίες από τους Αμερικανού. Τις τηλεπικοινωνίες είναι γνωστό, τι έχουν πάρει οι Γερμανοί. Ναι. Και ίσως αυτή η ευθεία πριμοδότηση που γίνεται από την Αμερικανική πολιτική στο Τσίπρα έχει να κάνει και με το γεγονός ότι θα θέλανε πολύ να πατήσουν πόδι στο τηλεπικοινωνιακό τοπίο της χώρας. Που έτσι αλλιώ κυριαρχούν οι Γερμανοί. Ναι. Ο τσίπρα έχει πει ότι θα παρεξεταστεί αυτή η ιστορία με τους Γερμανούς. Βεβαίως ο, οι όροι με τους οποίους το θέτει δεν έχουν καμία σχέση με εθνικοποιήσεις και τα λοιπά και έλεγχο, α, δημόσιο έλεγχο των κοινωνιών. ξέρω εγώ πως υπάρχουν αυτέ τις τυχές, γιατί εγώ είχα πει από την αρχή. Μου κάνει φοβερή εντύπωση η διπλωματία του να πάω εγώ στη, στη Βαζιλία. Όσοι έχουν μάθει και τι δουλειά έχω εκεί. Εντάξει, το ένα είναι κάνω ωραίες διακοπές με τα λεφτά των ελληνων λύνω φορολογουμένων. Εντάξει. Αρχίσεις και, και, και ενώνει στα κομμάτια του ΠΑΔ. Ναι, ναι, ναι. Το αρχίον, τότε και μεταξύ σοβαρό και αστιού πετάξαμε μήπω υπάρχουν επιχειρηματικά συμφέροντα ναι. Σωστά το... που βλέπουν μια διέξοδο προς τις λεγόμενε BRICS, λεγόμενες BRICS, καθότι mm -hmm. η διέξοδος προς την Ασία που επιχείρησαν, μάλλον βρήκε του Βάρη. Με εξαίρεση μια σειρά συμφωνίες που έκλεισαν οι εφομπλιστές με τα ναυπηγία τη Κίνας. Και αυτές όμως περιορισμένε δεν ήταν αυτό που θα ήθελα Μήπως με τη Βρασιλία που είναι μια αναπτυσσόμενη οικονομία επίπεδου Κίνας και Ινδίας υπάρχουν επιχειρηματικές βλέψεις και θα πρέπει να τις ανοίξουμε με τον πιο ανύποπτο τρόπο στέλνοντας κάποιον ο οποίο είναι τη αριστερά. Γιατί ξέρεις, ομοειδής κα... κατάσταση με τον Λούλα εντάξει, ναι. στο όνομα της εργατικής απελευθέρωσης και του ένας άλλος κόσμος είναι εφικτός ναι. να καλύψουμε και κάποιε ανάγκες ευκοπλιστών και επιχειρηματιών. Λέω εγώ τώρα ναι, μπορούμε νομίζω με τα διάφορα στοιχεία να κάνουμε. Ναι, βεβαίω, οι... το κάτω αφήσεις, και υποθέσεις. Γιατί να μην, μην, μην εκτιμήσει διάφορα πράγματα από τη στιγμή που βλέπει αυτό το τύπο τη κινήση. Οι οποίε είναι ανεξήγητες, Με εξαίρεση βεβαίω το αν α, σε αρέσει να πηγαίνεις σε μια διαδικασία χάπατου. Ό,τι σου απλά το χάβεις. Το τρώς. Σε αυτή την κατηγορία των πολιτών, εγώ δεν έχω να πω τίποτα. Βλέπουν Μέγκα. Δεν σα ακούω, Τσέσσε, δεν λέω να σου πει, Είναι εκεί. Δεν μπορώ να πω τίποτα. Όχι, και αυτοί που βλέπουν Μέγκα, κάποια στιγμή λέει Αϊσυχτή. Λοιπόν, λέω, αυτό ο πολίτη που απλά δέχεται αυτό που του λένε. εντάξει, Εγώ προσωπικά δεν έχω να το πω τίποτα. Δεν υπάρχει κοινό πεδίο σα. Δεν μιλάνε τη διαγλώσσα. Λοιπόν, εγώ θέλω να επιστρέψουμε λίγο και να την ανοίξουμε λίγο αυτή τη συζήτηση με αφορμή το συσίτιο που γιορτάζει σήμερα η κυβέρνηση. Απλά να υπενθυμίσω ότι πριν κάνα χρόνο που ξεκίνησε η ιστορία και οι εκπαιδευτικοί άρχισαν να καταγγέλνουν και να λένε ότι μας έρχονται παιδιά εδώ που δεν έχουν να φάνε. Ναι. Τότε ήταν η κυρία Διαμαντοπούλου, αν δεν κάνω λάθο, Υπουργό Παιδεία. Θυμάμαστε που είχε βγει η κυρία Διαμαντοπούλου και είχε κατηγορήσει του εκπαιδευτικού. Ναι. Είχε πει κα... μπράβο ότι είναι ότι κάποιοι, α πούμε, παίρνουν από τη φαντασία του πράγματα και θέλουν να χτυπήσουν την κυβέρνηση και μπλα μπλα μπλα. Ναι. Μέσα σε ένα χρόνο, λοιπόν, ε, αυτά όλα αλλάξανε. Γίνανε άλλε κολοτούμπε, απίστευτε. Ε, τώρα, και τώρα πανηγυρίζει ο νέο Υπουργό Παιδεία ότι βρήκε το κονδύλι. Για 250.000 παιδιά, για συζήτηση. Για τη λεημοσύνη. Για τη Ακριβώ. Και το πανηγυρίζουμε όλοι μαζί. Ότι αυτό είναι, δεν ξέρω. Λε και αξίζει κάποιο βραβείο αυτό, βέβαια, παιδί μου. Α πούμε και ευχαριστώ που φέρανε τα παιδιά μα να πεινάνε σε, σε άθλια κατάσταση και του βρίσκουν ένα ποτήρι γάλα. Και τώρα πρέπει να του φίξουμε και το χέρι. Για αυτό Βεβαίως. που κάνουν. Το πρέπει να του φίξουμε το χέρι, διότι δεν το πληρώσουν μόνο έτσι. Την αρδεί που θα αυξήσουν την τιμή του γάλακτο. Μετά από αυτό, Να λέω... δώσουν δικαίωμα σε γάλακτο βιομηχανία. Μήπω. Από το άσπρο νερό που μα σερβίρουν mm. με, αντι... με αντιβιωτικά, γιατί δεν ναι. σερβίρουν γάλα, αυτό είναι. Ναι. Και μάλιστα το εξάγουν λοιπόν, απέξω. Να ναι, όχι, όχι. <coughs> Ξέρει πώ έρχονται τα. Τι γάλα μα φέρουν ναι. no. Όλε οι μεγάλε βιομηχανίε, το σύνολό του, το σύνολό του, με εξαίρεση κάποια μικρά εργοστάσια, γι' αυτό λέω, που είναι συνεταιριστικά ή τοπικά κτλ. Εισάγουν αγάγαν. Αυτό που εισάγουν είναι ένα μία άσπρη, ε, πώς το λένε, ε, όγκος πάγου, ναι. ένα παγοποιημένο γάλα, ναι. το οποίο το φέρνουν κυρίως από την Ολλανδία ή και από άλλου σε κολόνες πάγου, Μάλιστα. άσπρου χρώματος, το οποίο το μετά το, το αποψύγουν και το μετατρέπουν ε, σε γάλα Φυσικά. με κατάλληλη ποσότητα νερού, που οι για να οι το σε, σε ανάλογες καταστάσεις, για να φτουράει το... Αυτό το πράγμα προέρχεται από αγελάδες που έχουν τρελαθεί στις, στις αντιβιώσει. Mm -hmm. γιατί πως να το κάνουμε ρε παιδιά δεν μπορεί mm -hmm. να έχει παραγωγή γάλατος η Ολλανδία. Γιατί γιατί πολύ απλά ο, ο λαός μας λέει mm -hmm. έτσι, το μοσχά το τρέφει το ο ήλιος ποιος ήλιος τρέφει το μοσχάρι της Ολλανδίας mm -hmm. δηλαδή δεν είναι τυχαίο, ότι άγελο αναπτύθηκε τρομακτικά στις Μεσοδυτικές και Νότιες των ΗΠΑ, πολιτιών στην Αργεντινή στην, Αυστρα, στην Αυστραλία mm. εκεί mm. και Που μάλιστα έχει πάντων, είναι, γόρο, και μάλιστα, είναι εξαιρετικής ποιότητας mm. γιατί ακριβώς λόγω του ξηρού κλίματος και της ιδιαίτερης ζέστης της ιδιαίτερης δηλαδή α, ηλιοφάνειας δεν χρειάζεται α, αντιβίωση mm. Του πλακών στα διωτικά εδώ πέρα και άλλα φάρμα για τεχνική πάγινη κλπ. για να έχουν αυτή την ιστορία. Και εμεί που θα μπορούσαμε να είχαμε ναι. πλήρη κάλυψη, πλήρη κάλυψη ναι. σε αγελαδινό και κρέα και, και χωρί την ανάγκη αντιβιωτικών και ιστοριών και όλα αυτά τα πράγματα, πάμε και το εισάγουμε απ' έξω. Το εισάγουμε όλο απ' έξω, το εμφανίζουν δήθεν γάλα, ελληνικό γάλα, ναι. κολοκύθια είναι, ναι, ναι. μια άσπρη ουσία που αποψύχεται γεμιά, γεμάτη αντιβιωτικά. Αυτό το πράγμα μα πλασάρουν. Εγώ τώρα θέλω να προτείνω μία δράση. Πραγματικά, δηλαδή τώρα όπως μιλάμε μου ήρθε. Εκεί λοιπόν που θα πάρουν τα παιδιά την πρώτη μέρα που θα πάρουν το γάλα που θα του μοιράσουν, το γάλα, αφήστε τα υπόλοιπα, αντί να το πιούν τα παιδάκια, να το πάρουν οι γονεί, αυτό το ποκάλι με το γάλα, έτσι, 250.000 λέει. Λοιπόν, και όλοι οι υπόλοιποι μαζί να μαζευτούν και να το πάρουν και να πάνε και να το πετάξουν εκεί που πρέπει. Σε αυτού του κυρίου που καταδύσανε τα παιδιά μα. Του σύγχρονου ζητιάνου για να ποτήρει γάλα, ακριβώ. Μήπω πρέπει να το σκεφτούμε αυτό το θέμα, απευθυνόμενο σε όλους τους γονείς σε δηλαδή, Υπουργείο παιδείας. Ναι, μήπω πρέπει να το σκεφτούμε, να το χρωματίσουμε σε, και όλα σαν αυτά. Στρο... Σε όλου του γονεί, σα παρακαλώ πολύ, να κάνουμε μια κίνηση. Εγώ, εγώ πιστεύω ότι επειδή έχουν κάνει και διάφορε εταιρείε κάτι μπασίματα στα, στα, στα δημοτικά σχολεία με την κάλυψη των και πουλήσανε κάτι μπανάνε άθλιε, mm -hmm. κάτι τέτοια πράγματα. Καλύτερα να πεινάει το παιδί και να φροντίζει ο γονιού με κάποιο μαζί με του υπόλοιπου γονεί. Όπω πιστεύω ότι σήμερα ας πούμε, δεν έχει νόημα να είσαι σύλλογο γονέ και δε μόνο, αν δεν φροντίζει δια πράγματα. Είναι. Έτσι, παρά να δεχτεί αυτή τη φιλανθρωπία από τι εταιρείε διαμέρου του κράτου. Να τα μαζέψουν όλα και να τα βάλει εκεί, εκεί που ξέρει ο υπουργό, εκεί που συνήθω τα βάζει mm -hmm. αυτά που παίρνει. Mm -hmm. Λοιπόν, και να φροντίσουν οι γωνίσει να μην εκθέσουν τα παιδιά τους σε τέτοια πράγματα, που είναι πολύ πιθανό να, βγάλω, να, τους, να πουλήσουν εταιρείε εταιρείες διαμέσου της φιλανθρωπίας, ό,τι σκα, σκατολοίδι έχουν, ό,τι σκουπίδι τους περισσεύει, έτσι ώστε να αντιμετωπίσουμε και πρόβλημα σοβαρό στα παιδιά, από δυσεντερίες μέχρι δεν ξέρει ό,τι άλλο. Γιατί αυτή είναι η πρακτική της φιλανθρωπίας των μεγάλων εταιριών. Στέλνουν λιγμένα ή καταστραμμένα προϊόντα ή σκουπιδαριό, Λοιπόν, στο όνομα της φιλανθρωπίας και φυσικά της φορολογικής υποτίμησης. Γιατί θα τους κάνουν και φορολογική. Δεν διότι, εγώ εταιρεία θα μας δώσει, να, θα πέσει θα ο φορολογικό συντελεστής. Λοιπόν, αυτά είναι το Εγώ θα ήθελα ένα, ένα, ένα σχολείο που να είναι ολοήμερο και που μέσα από εκεί το παιδί να κοινωνικοποιείται και να μπορεί να είναι δεκτικό ή να είναι αποδέκτης όλων των κοινωνικών δράσεων που, που μπορεί να το παράσχει. Η κοινωνική ζωή σήμερα. Από τον αθλητισμό, τη μουσική, ξένε γλώσσε, διατροφικέ συνήθειε, mm -hmm. τα πάντα. Mm -hmm. ένα, ένα σχολείο όπου να υποστηρίζεται όχι μόνο από πραγματικού εκπαιδευτικού και όχι σκιτζίδε εκπαιδευτικού που βγάζει το σύστημα μόνο και μόνο για να μπορούν να βρουν κάποια μαθηματική ή όλη, κάποια δουλειά. Mm -hmm. Δεν φταίνει οι άνθρωποι. Απλά το σύστημα τέτοιο. Ακριβώς. Αλλά πραγματικού εκπαιδευτικού. Ο εκπαιδευτικό πραγματικό ξέρει να χειρίζεται το νέο άνθρωπο που έχει μπροστά του. Ή το παιδί. Δεν είναι δυνατόν να έχουμε ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν εκπαιδευτεί ως εκπαιδευτικοί. Έτσι. Λοιπόν, σε όλες τι βαθμίδες της εκπαίδευσης με εξαίρεση βεβαίως την ανάδευση δικ... που έχει ε, ένα διαφορετικό χαρακτήρα και φυσικά και από άλλους ειδικευμένους επιστήμονες δεν μπορεί να μην έχει κοινωνικού λειτουργού, δεν μπορείς να μην έχεις ψυχο... κοινωνικού δεν μπορείς να, έχεις... να μην έχει γιατρό ή έστω συλλε και σε ένα περιβάλλον όπου να μην είναι φυλακή. ή να μην σου θυμίζει φυλακή. ή που η αισθητική να μην είναι αισθητική τσιμέντου. Ναι. Αυτό το πράγμα τόσο δύσκολο είναι. Ε, Προφανώ να μην έχει γίνει μέχρι τώρα. Με Δεν είναι και... δύσκολο. <coughs> Ήμουνα, είχα πάει... Φαντάζεσαι τι πολίτε θα βγάλει αυτό του το είδο του σχολείου. Είχα, ναι. είχα πάει σε κάποια σχολεία στο κέντρο τη Ιταλία. Ναι. Το ανώτοτο, το βορρά σε μια περιοχή, ας πούμε, έτυχε ρε παιδί μου, δεν και είδα ρε παιδί μου εκεί πέρα πως τα σχολεία τα δημοτικά, δημοτικά του, βέβαια παλιά αυτό, τώρα ο Ντελμόντε και πρόμπερλου σκόνη <laughs> και πρόμπερλου σκόνη, <laughs> τα έχουν εσωπεδώσει όλα, <laughs> αλλά λέω Ναι. Υπήρχαν κουζίνες κανονικές, υπήρχε, μαγείρευαν κανονικά, mm -hmm. Mm -hmm. δεν επέτρεπαν να αγοράσουν ούτε κοιμά απ' έξω. Έπρεπε να πάρεις το κρέας από πιστοποιημένο προμηθευτή, mm -hmm. Χασάπι δηλαδή ναι. και σούπερ μάρκετ. Μάλιστα. Λοιπόν, το οποίο θα το κάνει εσύ. Θα Και μάλιστα φτιάξεις. χασάπι το ντόπιο, τοπικό, ναι. εκεί, ναι. τη οικονομία κλπ. Διαφορετικά ήταν τα πρόστιμα φοβερά. Ο υπεύθυνο αγορών ήταν και ο υπεύθυνο τη κουζίνα. Mm -hmm. Η υπεύθυνη συγκεκριμένη ήταν η μια κυρία. Λοιπόν, και, και μαγείρευαν εκεί. Λοιπόν, το φαγητό που μαγείρευαν και έτρωγαν αυτά τα παιδιά του δημοτικού εξασφάλιζε. Κατά 60 με 70% ότι θα παράγει διοφυγές. Εντάξει. Λοιπόν, ο κ. Μπερλουσκόνη τι έκανε, έκανε ακριβώ αυτό που ισχύει και στην Αγγλία και στι Ηνωμένε Πολιτείε. Μετέτρεψε τα εστιατόρια αυτά σε καφετέρειε, Τα, τα, φ... ναι. τα χιφαγιά, Όλα ακριβώς. φαντάζομαι. Και ο κ. Γκ... Δελμόντε, κονσέρβε και κατεψυγμένα. Ο, Αχνόφου... ο Μόντι τι έκανε, ναι. τα έδωσε σε franchise σε αλυσίδε. έτσι ναι αυτό λοιπόν. ναι τα, τα πήραν λοιπόν. αλυσίδε. ένα τέτοιο σχολείο χρειαζόμαστε mm -hmm. που να του παρέχει όλη τη δυνατότητα και να απαλλάσσει και την οικογένεια από ένα σοβαρό όγκο, από ένα σοβαρό μερίδιο κόστους δεν μπορεί να λες δωρεάν παιδί και να μην είναι τίποτα από αυτά δωρεάν ναι. λοιπόν τέτοιο πράγμα. είναι εύκολο να το κάνουμε πανεύκολο και μπορούμε, επειδή με ρώτα, γιατί το επειδή συμμετέχω στο Συμμωρία της Δραχμής ναι. <coughs> <coughs> <coughs> όχι μόνο ε, πώς το πούμε έτσι κατεφημισμό και κατ' ουσία στο facebook υπάρχει μια ομάδα να την πει ποια είναι γιατί δεν ξέρω νόημα Συμμωρία ο, της, συμμωρία <coughs> της ναι. είναι μια, ομάδα, είναι μια ομάδα, ομάδα στο facebook που λέγεται συμμορία της Δραχμής και που διεξάγονται συζητήσεις τώρα αυτή την εποχή, διεξάγονται συζητήσει. Τίθεται ερωτήματα και απαντούν νομίζω 5 ή έξι οικονομολόγοι για το πώς μπορεί να γίνει η μετάβαση Δραχμή και ποια είναι τα προβλήματα που θα... Εκεί μπορεί να συμμετάσχει οποιοδήποτε θέτοντα τα ερωτήματά του και να εισπράξει τι απαντήσει Το βρίσκει δηλαδή στο Facebook, έτσι. Στο Facebook, Πρέπει ναι. να, να έχει Facebook, να μπει μέσα ναι, ναι, ναι. και να, και να, να έχει... γίνει φίλο δηλαδή, ναι, σε αυτή ναι, την. Ναι. Ναι, να έχει προφίλ. Στο του Facebook. Γραμμής, ε, αν, ακριβώς, ναι. αν το λέω σωστά. Και μπορεί να θέσει δηλαδή οποιοδήποτε ερωτήματα, ερωτήμα, ναι. οποιοδήποτε ερώτημα. Και αυτό είναι, ας πούμε, μια φορά την εβδομάδα απαντάτε, πώ κατηγοριοποιείτε. Κατά κανόνα ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, ή αν υπάρχει ενδιαφέρον. Μπορεί να πάει και δύο εβδομάδε. Ναι. Λοιπόν, με ρώτησε ένα, λοιπόν, όταν είπα, ξέρω εγώ, ότι με τη δραχμή, <coughs> δραχμοποιούσαμε το έλλειμμά μας, α πούμε, και δεν είχαμε τρομακτικό πρόβλημα με εξωτερικό χρέο. Ναι. Και με ρώτησε κάποιο, λοιπόν, και μου λέει, Μα καλά, ρε παιδί μου, τέτοια ελλείμματα το, το, το, και τόσο χρέο, όλο αυτό είναι από, το, από τα αποχρεωλήσια. Κοιτούσα τα στοιχεία. Τα στοιχεία τα είχα μαζέψει και εγώ παλιά, σε μεγάλου πίνακε, απλά κάνα τι αθρήσει τώρα. Ναι. Και εντυπωσιάστηκα, ακόμη και εγώ. Προσέξτε τώρα, λοιπόν. Από το 1833, ίσως τότε να το πούμε έτσι, από το 1945, από την απελευθέρωση δηλαδή, <Και> μέχρι το 1998, που είναι διαθέσιμα τα στοιχεία σε δράχμες, γιατί από το 1998 στο 1999 υπάρχει ένα τρομακτικό πρόβλημα στατικά στοιχεία και συμβατότητας, γιατί αλλάξαν όλα. Γι' αυτό κρατάμε το 98 ως ε, όριο στατιστικό δηλαδή το συνολικό έλλειμμα του κρατικού προπολογισμού σε τρέχουσες τιμές σε δραχμές mm -hmm. ήταν 100,9 3 εκατομμύρια δραχμές 100,9 3 εκατομμύρια δραχμές Ανθρωστικά, όλα mm -hmm. πως καλύφθηκε; Μάλλον το πρώτο ερώτημα είναι <coughs> πόσο από αυτά, από αυτό το συσσωρευμένο, είναι πρωτογενέ έλλειμμα. Mm -hmm. Δηλαδή έλλειμμα που προκλήθηκε από την, από την αδυναμία οι τακτικές δαπάνε του πολιτισμού να καλύψουν τις, οι τακτικές, τα τακτικά έσοδα, mm -hmm. να καλύψουν τι mm -hmm. τακτικές mm -hmm. δαπάνε. Από τα 100,9 τα 6,53 είναι το πρωτογενέ έλλειμμα. Μάλιστα. Δηλαδή, λιγότερο από το 7% του συνολικού ελλείμματος από το 1945 μέχρι το 1998. Το υπόλοιπο τι είναι? Το κοχρεολίσια. Μάλιστα. Αυτά που πληρώνουμε από τα πρώτα δάνεια. Από το 59% που υπάρχουν διαθέσιμα, mm -hmm. πιστοποιημένα διαθέσιμα στοιχεία, μέχρι το 1998. Τα τόκοχριολύσια που πληρώσαμε mm -hmm. είναι 89,3 3 εκατομμύρια δραχμές. 100,6 είπαμε το συνολικό έλλειμμα. Πώς καλύψαμε το έλλειμμα τώρα? Το καλύψαμε με νέο δανεισμό 95,5 3 εκατομμυρίων δραχμών. Δηλαδή για να μπορέσουμε να χρηματοδοτήσουμε ένα έλλειμμα των 6-3 εκατομμυρίων δραχμών της πενταετίας ας πούμε ναι. και χρειαστήκανε, χρειαστήκαμε να δανειστούμε 95,5 3% εκατομμύρια δραχμές mm -hmm. να πληρώσουμε 89 και 3% εκατομμύρια δραχμές τόκο χρεολύσια και πόσο ήταν το χρέος μας 31.98 το δημόσιο χρέος Ελλάδας mm -hmm. 41,63 εκατομμύρια δραχμές. Μάλιστα. Δηλαδή <συσχελίως> για να καλύψουμε. Εμένας... Ε, εδώ πάει που λέει τι δεν καταλαβαίνεις. <κοί> <συσχελίως> <συσχελίως> Γιατί το λέω αυτό; <συσχελίως> Γιατί αν απαλλαγούμε από το χρέος και αν ορθολογικοποιήσουμε τις δαπάνες, δηλαδή. Έχουμε τακτικά έσοδα από, από τις πηγές που θα πρέπει να έχουμε. Mm -hmm. Και τις τακτικές δαπάνες εκεί που θα... Παράδειγμα, τα 60 εκατομμύρια παράδειγμα, που λέει αυτός ο τύπος ότι εξασφάλιζε από το ΕΣΠΑ για την ελλημοσύνη ε, στα ελληνικά σχολεία, είμαι σίγουρος ότι δεν πρέπει να του κοστίσει παραπάνω από 5 με 6 εκατομμύρια. Mm -hmm. Τα υπόλοιπα τα δοσήματα. Mm -hmm. Έτσι, για να πάρουμε ένα μέγεθος γιατί πώ δημιουργούνται υπερβολικές δαπάνες. Mm -hmm. ναι ή τέλο πάντων να τα πάρουμε τα 60 εκατομμύρια να τα χρησιμοποιήσουμε όμως... Ε, ναι, σαφέστατα, εντάξει, <coughs> αντί να δίνουμε ελεημοσύνη, θα μπορούσαμε ναι. να κάνουμε... Το Υπουργείο Ανάπτυξη και το λέω και το ξαναλέω τότε που το είχαν καταλάβει οι εργαζόμενοι και που είχαν βγάλει τα στοιχεία, είναι προφανές, είχε, είχε τρεις φορές πάνω λειτουργικά έξοδα από τα αναγκαία. Μάλιστα. Έτσι, για να καταλάβουμε δηλαδή, θα θα θα προσθούμε, προσθούμε, ναι, ναι, τι ναι, σημαίνει ο ναι, ορθολογικοτήρις αν λοιπόν κάναμε σωστή ορθολογικοποίηση, πραγματική ορθολογικοποίηση των, των δημοσίων δαπανών, δεν θα, δεν θα, όχι δεν θα υπήρχε λόγο να βάλουμε χέρι σε μισθού και συντάξει του δημόσιου τομέα, αλλά μέσα από μια ενάντια εξορθολογισμό των αμοιβών, που σημαίνει τι, ότι να παίρνει αυτά που αξίζει ο καθένα μα, αυτό σημαίνει ορθολογικοποίηση, έτσι, θα μπορούσαμε να δώσουμε και σοβαρέ αυξήσει στου μισθού, χωρί να επιδράσει, να επιδράσει αυτό το έλλειμμα. Λοιπόν, σημαίνει ότι μπορούμε να έχουμε πραγματικέ δαπάνε για, για τη δημο, Δημόσιο δωρεάν σύστημα υγεία και Δημόσιο δωρεάν σύστημα παιδεία που πραγματικά να μα κάνει πρότυπη, πρότυπη χώρα σε αυτού του τομεί χωρί καν να αυξήσουμε το, το, το, το τυπικό όγκο των δαπανών. Γιατί αυτή τη στιγμή μόλι το 1 τρίτο ή το 1 πέμπτο το δαπανό σε αυτού του τομεί πριν από την κρίση πηγαίνανε πραγματικά στην παιδεία και στην υγεία. Όλα ναι, τα ναι. άλλα τα δοσίματα που φεύγανε, φεύγανε στη, στο δρόμο, στη διαδρομή. Λοιπόν, και καταλαβαίνετε πόσο εύκολο να το κάνεις αυτό εάν το χρηματοδοτήσεις με το δικό σου νόμισμα και δεν έχεις αυτή τη βαρβαρότητα του δημόσιου χρέου. Ναι. Αν τα στοιχεία δεν κατανοίνετε θα τα ξαναπούμε για να απαλλαβώσουμε για μια έκομη φορά. Για να καταλάβουμε τι ήταν από το χρέος. Το χρέο έτσι και που λέγαμε. Και και που που ήχομαι, και που... Ναι. Δεν τότε. Ναι. Δηλαδή για 6 δισεκατομμύρια έλλειμμα mm -hmm. πλήρωσα 89% το κοκολήσια και μου είναι χρέο 41,6% στο τέλο 50 ετία. Mm -hmm. Δηλαδή για μια στιγμή παιδιά. Για αυτό το έλλειμμα στην ουσία πόσο, πόσο χρέο φορτώθηκα στην 50, 4, αιτία, 50 90 και 40, 130. 130 Τρει εκατομμύρια για ένα 6.3. Mm. Μην μπει κανένα ότι είχαμε το χρέο πριν. Όχι. Το 1959 το δημόσιο χρέο τη χώρα ήταν 8 δι. Δηλαδή, ναι, καλή μέρα με τη νύχτα. Πήγε ας, στα 49-3. Τρει. λέμε τώρα, έτσι. Δραχμέ πάντα. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, εγώ χρεώθηκα 130. 3 εκατομμύρια δραγμέ ω κράτο για να καλύψω πρωτογενέ έλλειμμα 6-3. Και μία ερώτηση, σε παρακαλώ. Αυτά τα στοιχεία <χε> τα είχαμε αποκρύψει, δεν τα ξέραν οι Ευρωπαίοι που τα μα βάλανε στο ευρώ. Όχι, τα ξέραν. πώς <κρυσχε> τα ξέραν. Αυτό <αφού> είναι δημόσια στοιχεία, <χε> <χε> Όχι, <χε> είναι πολύ απλό. Ξέρει γιατί μα <χε> βάλανε. Για τον το λόγο. Πολύ γεωστατική, οικονομική κλπ. Πρόσεξε <χε> όμω. Μέχρι και το 98 που έχουμε επίσημα στοιχεία, το περίπου. Το 90% του δημόσιου χρέου τη Ελλάδα. Δηλαδή, να το πω διαφορετικά. Mm -hmm. Το έλλειμμα αυτό των 100, ε, τόσο δεσμεύσεων. Μάλλον το πούμε μετά. Αφού να πάμε σε βελτίο. Ναι, να ε, ε, βάζουμε μια τελεία και θα το συνεχίσουμε γιατί ε, ε, mm -hmm. έχει ενδιαφέρον και πρέπει να επαναλάβουμε κάποια στοιχεία. Στην κατάλληλη στιγμή μπαίνουμε μέσα στο τραγούδι. <laughs> λοιπόν. <laughs> και σε ένα, ένα πρόχειρο υπολογισμό που κάναμε τώρα. λοιπόν, Βγάζουμε ότι κατά κεφαλή το κάθε παιδί θα κοστίσει στο Υπουργείο Παιδεία με βάση τα λεφτά 2 ευρώ. Mm. Κάθε πρωί, στα δημοτικά. Στα δημοτικά, εγώ νομίζω ότι είναι Πα -πα γενικά, α, αλλά α, είναι στα δημοτικά α, α, α. μόνο. Δηλαδή, αν είσαι 14 και πεινάς, να πάει να δουλέψει Να πάνε να συνεχίσεις, να κάνεις, Έθελα. αλλά δεν μπορείς να πάρεις Έθελα. το τοστ και το γάλα. Λοιπόν, Μάλιστα. για ένα τοστ, ένα γάλα και ένα φρουτό, δύο ευρώ τα κοστολογούν αυτά. Δηλαδή, mm. στην πραγματικότητα... Η πραγματική ογκοστολόγηση το ξέρουν πάρα πολύ καλά όσοι ασχολούνται με αυτά. Δεν υπερβαίνει τα 50 λεπτά. Ναι. Δηλαδή, επιδοτούν αυτού που θα δώσουν την ελεημοσύνη στα παιδιά ε, με 1,5 ευρώ. Κατά κεφαλή. Εντάξει. Και όπω λέει εδώ η φίλη μα η Γιάννα, κάτελε μια εξέταση στο χημείο το γάλα που θα δώσουν στα σχολεία. Ό, Και τα, να δείτε τι θα βρείτε. Ωραίο και αυτό που είπε η φίλη μα η Γιάννα. Βεβαίω. Γιατί σα είπα. Το πρώτο πιθανό... Και στο χυμό και στο γάλα, πέρα από το, από το, από το γάλα, να, το, να πάρετε υπόψη ότι στο τόστ θα βάζουν ειδική, ειδικό τυρί από τυρόμαζα, την οποία και αυτή εισάγεται. Οι μεγάλες βιομηχανίες, mm -hmm. τα ταιριά που φτιάχνουν, δεν τα φτιάχνουν από γάλατα ή οτιδήποτε, ούτε καν από σκόνε. Τα φτιάχνουν από μια τυρόμαζα, την οποία φτιάχνεται από δύο εργοστάσια στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η τυρόμαζα αυτή είναι μια πλαστικοποιημένη μάζα, mm -hmm. την οποία τη χρησιμοποιούν σαν βάση. Αν τη δίμουν και μόνο κάποιος, θα χρειαστεί αιματοστόπ. Αιματοστόπ, ε, συγγνώμη. Να, κατάλαβα. Λοιπόν, Οπό, ναι. αυτό το πράγμα χρησιμοποιούν. Λοιπόν, είναι μια mm -hmm. πλαστική ουσία συνθετική, η οποία είναι η βάση για να φτιάχνουν τα, τα, τα γνωστά τυρία, ιδιαίτερα τα κίτρινα. Mm -hmm. Εξού και το. το το, το τάδε τυρί ας πούμε, που έχει πολύ χαμηλά λιπαρά Έπειτα, το πλαστικό δεν έχει λιπαρά ναι. λοιπόν αυτά τα τυριά θα εισπομπίνουν εκεί πέρα οπότε κατεβάζουν τρομακτικά για τα κόστη εγώ σας λέω χοντρικά να πάνε στα 0,50 0,60 όλα αυτά το υπόλοιπο είναι επιδότηση βρήκαμε έναν τρόπο στη βάση της ανάγκης του ανθρώπου του ανθρώπου και της λοιμωσίας που του είναι να επιδοτούμε τους συμμετέρου. <Ρι> <Ρι> Εδώ ξέρεις, τίθεται πάλι ένα θέμα, επειδή πολλές οικογένειες έχουν έρθει σε αυτή την πολύ δύσκολη κατάσταση την οικονομική ε, και ψωνίζουν τα πιο φθηνά τρόφιμα, που όλα τα σούπερ μάρκετ, μεγάλε αλυσίδες έχουν, έτσι, και πολύ, είναι πολύ μεγάλο ζήτημα αυτό και πολύ μεγάλο θέμα για το τι τελικά τρώμε Μα είναι, είναι αυτές πολύ τις σκουπίδες εποχέ. τι σκουπίδια μπορεί να τρώμε... <Σ> γιατί είναι, είναι και μεγάλη οι είναι δηλαδή. πολύ απλό μπορείς να πάρεις διατροφολόγους να. ή τεχνολογού τροφίμων να σου πούνε ακριβώς τι πρέπει να παίρνει, να δώσεις αυτό το λογαριασμό κατά σχολείο ανάλογα με το κεφάλι και να το διαχειριστούν στη βάση των οδηγιών mm -hmm. ο σύλλογο Γονέων και Κιδεμόνων και η εκπαιδευτική και έτσι είναι γιατί κεντρικά έχεις... το να. Υπουργείο να αποφασίζει επειδή το κομματικό ταμείο των συγκυ ε, συλλόγων πρέπει να πάρει το, το, το τα λεφτά ναι, γιατί αυτό... και οι μέτεροι ε, επιχειρηματίες να, να τα οικονομίσουν από αυτήν την ιστορία, για ποιο λόγο δώσ' τα λεφτά με συγκεκριμένο προπολογισμό πόσο είναι ένα σχολείο, τόσα ναι, ναι, ναι. τα κεφάλια, τόσο είναι πάρτα σου δίνω οδηγίες με βάση σε υποχρεωμένους να, να ακολουθήσει ως προς την ποιότητα αυτού του πράγματος που αγοράζεις mm -hmm. λοιπόν και θα την κάνεις στην αγορά με βάση uh, τι προσφορέ που θα διαχειριστούν ο Σύλλογο και η εκπαίδευση από κοινού. Και να είναι τοπική παραγωγή. Με άμμοσα. Ε? Ναι, ναι, ναι. Με, με όλες αυτά, όλα αυτά Μαρα. Με. Ε, σε ισότιμη βάση. Κάποιο να, να μπορεί να ασκήσει έστω και ένα βέτο. Ναι. Εντάξει. Αν θες να το κάνει. Αλλά εφόσον θες να το κάνει αποκεντρικά, σημαίνει ότι κάποιοι τρώνε κοντά από αυτήν την ιστορία. Ναι, βρήκαμε ένα να κονδύλι για να δώσουμε τυράκι σε κάποιου δικού μα. Αυτό γίνεται. Ε, και Για να μην ξεχάσω, είναι λίγο, επειδή λέμε για τα τρόφιμα και τα λοιπά, ε, να ενημερώσω τους φίλους που είναι στο Χαλάνδρη, στα Βρυλίσια και γενικά στα Βόρεια Προαστία, ε, ότι στην Οδό Παρνασού 29 λειτουργεί εδώ και λίγο καιρό ο αστικός μη συνετερισμός συνεταιρισμό με την επωνυμία ελληνική γη, Ελγή. Μπορεί να το έχετε ακούσει. Λοιπόν, αυτή την πρωτοβουλία την έχουν πάρει κάτοικοι τη περιοχή το Χαλανδρίο και Βερελισίων κυρίω και είναι και αρκετά μέλη και φίλοι του επάμεσα αυτή την πρωτοβουλία. Το θέμα είναι, όμω είναι το εξή ότι την Κυριακή, αυτή την Κυριακή, στις 20 του Μηνών, θα γίνουν τα εγγένεια, τα επίσημα εγγένεια του συνεταιρισμού. Ε, είστε είναι ανοιχτή πρόσκληση για όλου. Ε, δεν είναι μόνο για αυτού που συμμετέχουν, που ήδη έχουν φτιάξει τον τον αστικό μη κερδοσκοπικό συνεταιρισμό έτσι, ε, ανοιχτή λοιπόν πρόσκληση για όλους ε, την Κυριακή να πάτε στο Παρνασσού 29 στο Χαλάνδρι για να δείτε από κοντά αυτό τον ε, συνεταιρισμό που βέβαια ε, ο λόγος ύπαρξή του είναι αυτό ακριβώς προωθεί και τοπικούς Έλληνες παραγωγούς και καλή ποιότητα στα τρόφιμα έτσι, και στα ίδια γενικότερα που, που έχει ε, και σε καλύτερες τιμές. Όλα ήδη γίνεις, όπω τα λέει και η Άντζελα. Λοιπόν, στις 12 το μεσημέρι, ξέχασα να πω την ώρα, νομίζω, λοιπόν, στις 12 το μεσημέρι, Παρνασού 29, στο Χαλάνδρι, Ελγή, ελληνική γη. Ανοιχτή πρόσκληση για όλους τους κατοίκους τη περιοχής των βαρείων προαστίων και όχι μόνο βέβαια, για να πάτε να δείτε από κοντά αυτό που λειτουργεί στη γειτονιά σας και μπορείτε να πάρετε μέρος. Να πάμε λοιπόν πάλι στην υπερχρέωση πίσω ναι. και το τι γινόταν με τη δραχμή που χρησιμοποιούσαν ε, το χρέος ω μορφή εξάρτηση εξαγοράς και τα του κράτου και βεβαίως παράνομο πλουτισμού διότι εγώ δεν μπορώ να καταλάβω πως είναι δυνατόν για να καλύψεις 6 δισεκατομμύρια πρωτογενές έλλειμμα να χρειαστεί κυλιόμενο χρέος της αξίας των 130 δισεκατομμύριων. το μερό ποσο λοιπόν από σε φυσιολογικέ συνδίκε. Mm. Άμα είσαι λαμόγιο και εγώ, δεν θέλει φροντώνει. Λοιπόν, χώρια το γεγονό ότι αν ψάξουμε κανονικά τον κρατικό προπολογισμό και τον τρόπο διαμόρφωση που την εποχή εκείνη, δεν δικαιολογείται το έλλειμμα με κανένα τρόπο παρά μόνο με τι γνωστέ πρακτικέ, που ήταν και, κατα... και καταφανεί τότε. Mm -hmm. Τώρα περιπλέκεται με ένα περίεργο, πολύπλοκο και χωρί αντίκρισμα σύστημα καταγραφή στατιστική και λογιστική καταγραφή, που μα επέβαλε η Eurostat και χάνονται τα πάντα εκεί μέσα, και μέσα ειδοσοληψίε, ιστορίε κτλ. Το παλιότερο σύστημα που είχαμε εμεί καταγραφής, και το εθνικό λογιστικό και τα συστήματα καταγραφή που είχε η Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία ήταν πολύ πιο ακριβή και δίνανε καλύτερη εικόνα για τον τρόπο που πραγματικά κοινόντουσαν το δημόσιο χρήμα και θα μπορούσε να βγάλει συμπεράσματα. Uh -huh. Δεν σημαίνει ότι ήταν τα καλύτερα δυνατά, μπορούσε να βελτιωθεί δραματικά η κατάσταση και αν του αφήναμε τους επιστήμονες ελεύθερους θα το φτιάχνανε άρτιο το, όσο μπορεί και στα πλαίσια βεβαίωσης του δυνατού που παρέχει η επιστήμη αλλά το σύστημα της Eurostat που επιβλήθηκε mm -hmm. ήταν πραγματικά δολοφονική απόπειρα απέναντι στη συλλογή στοιχείων γιατί, γιατί δεν έπρεπε να, δει, να φανεί ή έστω εξ να φαίνεται το πως κινείται το δημόσιο χρήμα σε ποιε τσέπες λοιπόν τότε λοιπόν σε εκείνη την εποχή, στα 95,5 τρισεκατομμύρια δραχμές που δανείστηκε το ελληνικό δημόσιο για να καλύψει το συσσωρευμένο δημοσιονομικό έλλειμμα των 100,9 τρισεκατομμυρίων δραχμών από το 1945 μέχρι το 1998 mm -hmm. τα 9,2 τρισεκατομμύρια ήταν από το εξωτερικό χρέος δηλαδή αναγκάστηκε να πάει στο εξωτερικό και να δανειστεί όλο το υπόλοιπο ήταν δανισμός σε δραχμές από έτο γραμμάτια του ελληνικού δημοσίου και δημόσια εγγραφή που γινόταν στο εσωτερικό, δηλαδή από την εσωτερική αποταμιευτική άγορα. Η, η ελληνική οικονομία εκείνη η εσχρή ελληνική οικονομία με τον τρόπο που τη μεταχειρίστηκαν και τις πολιτικές προφαρμοστικά, είχε δηλαδή εξάρτηση από το εξωτερικό ως προς το δανεισμό της λιγότερο από 9% λιγότερο από εννιάτα mm -hmm. και το λέω αυτό για να καταλάβουμε ότι δεν είναι καθόλου νομοτελειακό το να πας στις εθνείς αγορές να δανείζεσαι. Ακόμη και αν έχει ανάγκη δανείσμου, θα mm -hmm. το κάνεις από την εσωτερική mm -hmm. αυσταβλητική αγορά στο δικό σου νόμισμα που είναι απόλυτα διαχειρήσιμη ιστορία. Όχι βέβαια στα μεγέθη αυτά, ούτε με τον τρόπο που γινόταν παλιά, με τη δραχμία ενώ. Θεού. <coughs> <coughs> αλλά λέω. Αλλά μόνο αν έχεις δικό σου ξεκαθαρίζουμε. Βεβαίως. Αρέσει. Βεβαίως. Λοιπόν, όταν λοιπόν περάσαμε στο ευρώ, τι τους προσέλκυσε. Τους προσέλκυσε μια οικονομία ναι. που κατά 86 με 90% το δημόσιο χρέος της ήταν διωγμένο τεράστιο αλλά ήταν δραχμικό. Και αυτό. Και πώς θα μπορούσε να βάλει χέρι η Deutsche Bank εκεί? πώς θα μπορούσαν να βάλουν χέρι οι διεθνείς και τα διεθνή επενδυτικά κεφάλαια σε ένα εσωτερικό δημόσιο χρέος που το διαχειρίζονται τράπεζες με κρατική συμμετοχή mm -hmm. και, το ελλην... και το είχε στα χέρια του ελληνικό ποταμευτικό κοινό. Ήταν μια θαυμάσια ευκαιρία επένδυσης Μάλιστα. που θα έπρεπε για να γίνει αυτό πρώτον να ανοίξουν οι κεφαλαγορές και να μετατραπεί το χρέος αυτό σε νόμισμα το οποίο να συμφέρει τις σε λεγόμενο σκληρό νόμισμα mm -hmm. και αυτό έγινε με το ευρώ και γι' αυτό άλλωστε όταν έφτασε στο σημείο να έχουμε καθαρή εισρώη κεφαλαίου 96% στο ΑΕΠ μας το 2009 πόσο τρομερό εισρέανε σε καθαρή βάση 96% του ΑΕΠ κεφάλαια από το εξωτερικό στην Ελλάδα γιατί εισρέανε αυτά τα κεφάλαια από το εξωτερικό κατά 90% για να κερδοσκοπήσουν με το δημόσιο χρέο τη χώρα. Αυτό δεν μπορούσε να το κάνουν με τη δραχμή. Και επειδή δεν μπορούσαν να το κάνουν με τη δραχμή, υπήρχε η εξή ωφέλεια. Οφέλεια. Παράπλευρη ωφέλεια στο κακό τη τεράστια διόγκου του χρέου. Mm -hmm. Η ωφέλεια ήταν η εξή. Επειδή το χρήμα δεν μπορούσε να φύγει από εδώ, το προϊόν δανεισμού, δεν μπορούσε να φύγει από την Ελλάδα. Ε, αναγκαστικά έμεινε στην Ελλάδα και ανακυκλωνόταν είτε με επενδύσεις είτε με τζίρως στην ελληνική οικονομία. Με ανοιχτές κεφαλά αγορές, το κεφάλαιο ερχόταν από το εξωτερικό, κέρδος σκοπούσε με το ελληνικό χρέος και το προϊόν του δανεισμού του ελληνικού δημοσίου το έβαζε στο εξωτερικό. Κα... Με αυτή την ανάλυση καταραίει εντελώς ο μύθος το ότι ξεγελάσαμε τους εταίρους, ότι δεν ήξεραν τα... Όχι μόνο τα ήξεραν, επαιδείοκαν κιόλας. Δηλαδή Φίλυος. τα πληρώσαν και οι εταιρείε να μάθουν και ακριβώς, <laughs> θέλω να πω, τα, τα δανεικά μας και τα πλητά μας και πώς και τα λοιπά, για να μπορούν να, κάνουν... να δημιουργήσουν αυτέ το... τι συνθήκες. Ακόμη και το χρέο που είχαν οι τράπεζες, οι εγχώριες τράπεζες στα χέρια τους mm -hmm. μέσω του ευρώ το πήραν στα χέρια του οι ευρωπαϊκέ τράπεζε. Πώ το πήραν τα χέρια του. Πρώτον γιατί οι, ευρω... οι εγχώριε τράπεζε προκειμένου να αποκτήσουν χρήμα για να κινηθούν στην εσωτερική αγορά, δηλαδή να παρέχουν δάνεια ιδιαίτερα προ τον Έλληνα πολίτη, ναι. τον Κακομίρη, τον Μίστερ Κακομίρογλου, έτσι, λοιπόν είτε μικροεμισέο επιχειρηματία, είτε ελευθεροπαγγελματία, είτε νοικοκυριό, δανείστηκαν από το εξωτερικό. Δανείστηκαν δηλαδή από τι διεθνεί κεφαλαγορέ. Ναι. Πώς δανείστηκαν, δηλαδή από την Deutsche Bank, από τα πεντικά κεφάλαια, από την τη Paribas, από οποιοσδήποτε, έτσι. Πώς δανείστηκαν από αυτούς, βάζοντας ενέχειρο τα ομόλογα του χρέους ή το χρέος του ελληνικού δημοσίου. Με αυτόν τον τρόπο, οι ξένοι, βάζοντάς μας, οι, ξένοι, οι διεθνείς ε, χρηματαγορές, mm. βάζοντάς μας το ευρώ, κερδοσκόπησαν ασύστολα με το χρέος της χώρας και βεβαίως το πυροδότησαν με τρομακτικό βαθμό. Μας δώσανε δε χαμηλότερα επιτόκια αν και το ιστορικό επιτόκιο δανεισμού τη ελληνική οικονομίας στα 5% με τη mm -hmm. Το επιτόκιο που κα, κατόρθωσε να, να πάρει με το ευρώ είναι 4,04. Δηλαδή σιγά τα οΑ. Σιγά τα οΑ. Δηλαδή ούτε καν ε, σοβαρή ε, ωφέλεια είχαμε στην, στο επιτόκιο. Σα λέω από το 1945 μέχρι mm -hmm. το 1998 το ιστορικό του επιτόκιο είναι 5% του δημοσίου χρέου. Άρα κερδοσκόπησαν σε βάθο, βα... εμά δηλαδή, σαν ζωής, Δηλαδή, ανάσα Βεβαίως, για αυτού. Ναι. χάρη στο δικό μα χρέος, Βαθιά η, η Ελλάδα εκείνη την εποχή. Είχαμε τεράστιε μας... ναι. Όχι μόνο του ελληνικού και άλλων. Ναι. Αλλά το, το τεράστιο χρέο μα ναι. ήταν ένα από τα βασικά κίνητρα του να μα βάλουν στην Ευρωζώνη τότε. Μάλιστα. Και μάλιστα σκεφτήκαν οι αγορές και το εξής. Λέει ναι. βάζοντας την Ελλάδα στην ευρωζώνη. Mm -hmm. Δεν φοβόντουσαν μήπως χρεοκοπήσει. Ναι. Γιατί είναι νεοφιλελεύθερη η λιθιότητα, Λέει το εξής. Ότι όταν έχεις μια ελεύθερη αγορά. Αυτός που δανείζει με αυτόν που δανείζεται. Έχει μια ισορροπία. Ο, ο δανειστής δεν θα δανείσει κάποιον ο οποίο δεν μπορεί να τον πληρώσει. Εκτός και αν αυτός. Ναι. Ανήκει σε νομισματική Ένωση. Ναι. Και Οπότε... οι άλλοι θα τρέξουν να το σώσουν η για να μην ναι. χρεοκοπήσει η Νομισματική Ένωση. Ναι. Αυτό το γράφανε και το λέγανε οικονομολογία από το 1998-1999. Ναι. Θα πέσατε σε αυτό, στην παγίδα χρέους, έτσι το ονομάζανε. Μάλιστα. Δεπτραπ. Ναι. Λοιπόν, και πέσανε ακριβώ αυτό το πράγμα. Μας δανείζανε, γνωρίζοντας με ασφάλεια ότι θα μας ξεχρεώσουν ή θα τους ξεχρεώσει η Ευρωζώνης στο σύνολό τη. Ναι. Όταν, η όταν η έρθει η στιγμή, κολλαμία, το καμπανάκι ναι, θα κρατάρει. Όπω και, ναι. και γίνεται αυτή τη στιγμή. Ναι. ναι. Γι' αυτό μα έχουν βάλει μέσα. Γι' αυτό μα βάλανε. Ναι. Δύο χώρε, επιλογέ δύο χωρών. κάνουν οι... αυτό. έκανε ο Κώστα Σιμητή. Λοιπόν. Να ξέρουμε τι κάνει ο καθένα σε αυτή τη χώρα. Και τώρα τι άλλαξε. Μέχρι την κρίση, ναι. η επιλογή χωρών που έκανε η Ευρωζώνη ήταν με κριτήριο το χρέο τη. Έχει περιθώρια, έχει μεγάλα χρέη στην οικονομία της ναι. Τη βάζουμε μέσα γιατί έχουμε να κερδίσουμε από αυτήν. Εάν δεν έχει μεγάλα χρέη και πάλι έχουμε να κερδίσουμε από αυτήν δημιουργώντας χρέη. Γιατί όταν μπαίνει μια οικονομία μέσα, ναι. εάν δεν έχει δυνατότητα ανάπτυξης επέκτασης μάλλον σωστότερα, mm -hmm. έτσι, να επεκτείνει τα πλεονάσματά τη ακόμη και αν έχει, τότε θα χρειαστεί δάνεια. Και μην δεν χρειάστηκε δάνεια, εμείς είμαστε εδώ να τις προσφέρουμε. Εμείς είμαστε καλοί άνθρωποι οπότε, ναι. Και έτσι, για παράδειγμα, μια πλεονασματική οικονομία, όπως η Κύπρος. Mm -hmm. Βάζοντάς το στο ευρώ έγινε ελληματική και φορτώθηκε με δάνεια. Επειδή όμως το κράτος έχει παραγωγική δραστηριότητα στην Κύπρο, το κράτος δεν, μπορε, δεν είχε λόγο και δεν είχε δυνατότητα, γιατί κάλυπτε... Τα έσοδα σε με πολύ μεγάλο βαθμό από παραγωγική δραστηριότητα, ναι. από έσοδα δηλαδή μη φορολογικά, και έτσι δεν πρόλαβε το κράτο να φορτωθεί μεγάλο χρέο. Φορτώθηκε μου όμω ο ιδιωτικό τομέα, είπαμε. Αυτή τη στιγμή το ιδιωτικό χρέο στην Κύπρο είναι πάνω από 300-340%. Ναι. Όταν πριν από το ευρώ ήταν περίπου στο 40-45%. Λοιπόν, φορτώσαν με δάνεια δηλαδή τον ιδιωτικό τομέα. Ποιοι τα φορτώσανε, Οι μεγάλε ευρωαγορέ και διαμέσου των κυπριακών τραπεζών. Που τώρα βέβαια καλούνται να διασώσουν. Τώρα, τη Βουλγαρία ήθελαν να τη βάλουν μέσα. Mm -hmm. Πέρα από όλα τα άλλα, το χαμηλό μέρο, δεν του νοιάζει αυτό. Του νοιάζει ότι οι δείκτε δανεισμού τη Βουλγαρίας είναι στο Ναδύρ. Δεν παίρνει δανεικά η Βουλγαρία, Όχι, γιατί είναι στην τέτοια κατάσταση. Στην τέτοια κατάσταση καταστροφή που δεν την κανένα. Βάζοντα την νόμο στην Ευρωζώνη, ναι. στην πραγματικότητα ελέγχουν πλήρω την οικονομία τη και άρα μπορούν να τη δανείσουν, να τη φορτώσουν με χρέη. Mm -hmm. Εκ του ασφαλού. Γιατί μπορούν το μέσω του μηχανισμού τη Ευρωζώνη να ρευστοποιήσουν την οικονομία και να αρπάξουν τα τιμαλφή. Γι' αυτό τη βάζουν μέσα. Το ίδιο και την Ουρμανία, το ίδιο ναι. και τι άλλε χώρε που βάζουν μέσα. Αυτή είναι η φιλοσοφία τη Ευρωζών Είναι η ώρα τη οπότε. Αυτό, αυτό γίνεται. Γι' αυτό και ενώ βάλανε ας πούμε ω ρήτα το 60% του χρέους, το του αεπ, χρέους στο συνδίκη του Μάστετ, mm -hmm. αμέσως πέτα το ξεχάσανε. Βεβαίως είχαν την αυταπάτη ότι κατά το 60% θα μπορούσαν να ανακυκλώνουν το χρέος και αν το κατάς στο 60%. Αυτά βεβαίως δεν μπορούν να συμβούν. Ειδικά όταν προσφέρεις στην τάξη εκείνη που κερδίζει από τα δάνεια, Mm -hmm. τη δυνατότητα να μπορεί να δανείζει από τα ασφαλούς δηλαδή σκόπιμα να έχει βάσει η εκτίμησή της ότι εγώ αν σε υπερχρεώσω θα με ξεχρεώσει η Γερμανία οπότε γιατί να μου σωστώ σωστά οπότε ναι, ναι ναι, ναι. Α, και τώρα τι γίνεται αυτό γίνεται βεβαίως, Έχουμε πει σε αυτό το βεβαίως ναι. η Ελλάδα ισοπεδώνεται, θα γίνει αληθή mm -hmm. θα διαλυθεί mm -hmm δεν τους νοιάζει. Δεν τον ενδιαφέρει. αυτό δεν είναι ανθρωπιστής α, ο ανθρωπιστής. Οποίος... Ακριβώς. Η, η προβληματική εδώ, στην προβληματική του δημόσιου χρέους, mm -hmm. ιδιαίτερα μετά την α, έκρηξη της πρώτης μεγάλης χρηματιστικής φούσκ, φούσκας χρέους που έγινε στα 1700, 1870, η προβληματική άρχισε να ενσωματώνει στοιχεία που έχει να κάνει το εξή το χρέος ενός κράτους δεν είναι το ίδιο με το χρέος ενός ιδιώτη. Mm -hmm. Όπως την ιστορία του ιδιώτη το να σε κάποιον δεν είναι η ίδια σχέση. Δηλαδή, το γεγονός ότι εγώ σε δανείζω δεν σημαίνει ότι ούτε, ούτε από αυτό κυριότητα σε ό,τι έχεις χρειάζεται δική σου συνένεση σε αυτήν την ιστορία όπως επίσης και το ότι εγώ δεν χρησιμοποιώ εκβα... εκβιαστικούς τρόπου δανεισμού ή ε, δεν είμαι το κουγγουλήφος. Ε, θα, σου... θα, σου... ρωτήσει... θα σε ρωτήσει κάποιος και γιατί να σε δανείσω. Δεν πειράζει. Αυτό είναι στοιχείο. Γιατί δηλαδή, ξέρεις έχει γίνει, δηλαδή είναι απόλυτα φυσιολογικό. Στον ανθρώπινο πολιτισμό. Τα τελευταία χρόνια το θεωρούν απόλυτα φυσιολογικό. Εδώ έχω ακούσει ανθρώπου τώρα με αυτά τα κατάπτυστα που έχει υπογράψει η κυβέρνηση που έχουμε έτσι, απολέσει την εθνική μα κυριαρχία και λέει ότι ε, και πού σου δίνανε τα λεφτά οι άλλοι. Μα αυτό ακριβώ είναι το θέμα. Φ... Βάζει αυτέ τι ρήτρε ναι. για να αποτρέπει το δανεισμό. Όλα αυτά τα πράγματα, οι ρήτρε που μπαίνουν mm -hmm. είναι για να αποτρέψει το δανεισμό. Ο... Ο... Ο... Η αποτροπή δανισμού. Δεν γίνεται με όρου ελευθερία αγορών. Γίνεται με όρου πολιτισμού. Δηλαδή, βάζει ορισμένε βασικέ αρχέ, mm -hmm. πάνω στι οποίε δεν μπορεί ο άλλο να τι καταπατήσει. Δεν μπορεί να σε κάνει δούλο για τα yeah. χρέη. Yeah. Δεν μπορεί να σε εξαπατήσει για να σε δανείσει. Δεν μπορεί να ακολουθεί το κοκκλιφία για να σε δανείσει. Μια σειρά πράγματα. Εάν αυτά ισχύει στι ιδιωτικέ σχέσει, πόσο μάλλον σε κράτος. κράτο. Έτσι λοιπόν, όταν αρχίσαν να συζητάνε. Η πρώτη συζήτηση δημόσια γίνεται στα 1875 mm -hmm. στο Βρετανικό Κοινοβούλιο όταν σκάνε οι φούσκε χρέου στη Λατινική Αμερική και συζητείται στο Κοινοβούλιο και αρχίζει το Κοινοβούλιο και λέει για ποιο λόγο εμεί να υπερασπιστούμε το δανειστή όταν διαπιστώνουμε για παράδειγμα ότι ο είναι ένα στοιχοδιώτη κερδοσκόπο ο οποίο ε, είτε εξαγόρασε είτε πίεσε τι κυβερνήσει για, για να δανειστούν. Για ποιο λόγο. Και βάζουν και άλλα κριτήρια. Mm -hmm. Και ταυτόχρονα, όσο εγώ τον περιορίζω το κερδοσκόπο, τον τυχό διόχτη, άλλο τόσο περιορίζω και τη δυνατότητα να εκμαυλιστεί μια κυβέρνηση ενό αδύναμου κράτου. Σου λέει, αλλά αυτό δεν είναι στοιχείο του πολιτισμού μου. Δεν πρέπει να περάσει διεθνεί δεθμίσει. Γι' αυτό και κατέληξα αυτή η συζήτηση στο 1907 στη συνήκη τη Χάγη, όπου μπήκε το θέμα ξανά, ακριβώ από αυτήν την οπτική. Πρόσφατα σε ένα άνθρωπο στον blog, βάζω το τη αμερικανική θέση θα μπορούσαμε να γράψουμε πάρα πολλά τέτοια πράγματα Μάλιστα. σήμερα φτάσαμε με την Ευρωζώνη ολόκληρη αυτή η συζήτηση να μηδενιστεί να γυρίσουμε ξανά πίσω στην εποχή του Πέτασον και της ίδρυσης της Τράπεζας τη Αγγλίας όπου είχαν το δικαίωμα να πουλούν δούλους κράτη, λαούς και ιδιώτε επειδή τους χρωστάνε στην, στην, στην Τράπεζα της ή στην Κεντρική Τράπεζα ε, άρα έχουμε κάνει 20 βήματα πίσω. Η μεταμοντέρνα οικονομική σκέψη των στορναρέων διεθνώ μα γύρισε τρει yeah, αιώνε yeah, πίσω. Yeah. παλιά είναι. είναι Με τα μοντέρνα <laughs> δεν είναι. Με τα παλιά είναι οικονομική. Παρεμπιπτόντα. Άκουσα και το ιατρικό ανακοινοθέν που έβγαλε στο Δελτίο Ειδήσεων πριν από λίγο που είχαμε στο σταθμό. Γιατί σαν ιατρικό ανακοινοθέν δεν είναι. Η οικονομία, ο ασθενής πάει έτσι, έτσι το άκουσα εγώ. Ε, όχι ακόμα, μην παίρνει πολύ θάρρος, είμαστε λίγο κοντά, τώρα θα βγάλουμε το σωληνάκι. Ναι, τώρα θα είμαστε, καλύτερα, είμαστε αγωγή, καλύτερα, όταν όλοι, α... όλοι οι δείκτες οικονομία οικονομίας επιδεινώνονται. Ναι. Πώς είμαστε καλύτερα, τα στοιχεία του Νοεμβρίου, για παράδειγμα ναι. στη βιομηχανία, δείχνουν πτώστη βιομηχανία, όταν προηγούμενες δύο-τρει μήνες δεν είχαν άνοδο. Ναι. Ε, ο Στουρνάρα ξέρει κάτι παραπάνω. Στουρνάρα ε, είναι. Ε, είναι. <laughs> κάτι ξέρει. Ο υπερθετικό του Στουρνου. Λοιπόν. Ε, για σήμερα το απόγευμα, η πρόταση τη εκπομπή για διασκέδαση είναι: είπαμε στην τηλεόραση με πίτσε και μπύρε να δείτε την ψηφοφορία. Είναι να κάνουμε μιζε... και μία πρόταση είναι, για διασκέδαση. Είναι μίζερη. Ναι, ε, ε, Αν βάλτε και κάτι γυπκό. και πηγαίνετε κανένα θέατρο. Εντάξει, ναι. Λοιπόν, αστιαβόμαστε. Εννοείται ότι πάντα το θέατρο και το καλό θέατρο είναι... Εγώ νομίζω ότι ε, προσπαθώ να βρω εσύ την ευκαιρία. Να. Αλλά από το ΕΠΑΜ δεν μου το επιτρέπουν. Μου βάζουν όλα τα Σαββατοκυριακά. Μου βάζουν ε, ομιλίες στο ιστορία. Τώρα θα είσαι, ε, θα είσαι στη Σάμμου Σαββατοκυριακά. Σάμμου, ναι. Ε. Το Σάββατο και την Κυριακή το πρωί στι 12 η ώρα υπάρχουν, ε, υπάρχει εκεί συνάντηση και συνεντεύξει όλα αυτά τα πράγματα, οπότε γυρίζω απόγευμα. Mm -hmm. Οπότε δεν έχω τη δυνατότητα να πάω στο θεατρικό, στο θεατρικό του το Σέφαν του Λινέου, γιατί έχω ακούσει εξαιρετικά καλά λόγια. Ναι, ούτε εγώ έχω προσλάβει. Ναι. Από ό,τι μου είπανε και θέλω να το δω, είναι ένα θεατρικό διάλογο ναι. των συντελεστών τη παράσταση με το κοινό. Α, γίνεται αυτό το διαδραστικό το πολύ ωραίο, έτσι. Ναι και επειδή ξέρω, εντάξει κοίτας, άμα δεν είσαι άνθρωπος με ταλέντο, mm -hmm. αυτό εύκολα, α, πώς θα το πούμε ρε παιδί μου, α, γίνεται φτηνό. Α, καλά σίγουρα, εντάξει, πρέπει να έχει μια ποιότητα Αλλά, και μια... Αν, αν είσαι όμως άνθρωπος με ταλέντο, πραγματικός mm -hmm. θεατράθρωπος έτσι, αυτό μπορεί να είναι να αποκτήσει α, χαρακτήρα μαγεία έτσι λοιπόν ένα τέτοιο διάλογο, που είναι και θεατρικό του. Θα ήθελα να το δω. Ε, Γιατί δεν είναι η κλασική παράσταση αυτού του τύπου ξέρω εγώ, ένα έργο που είναι λίγο πολύ γνωστό. Νομίζω πρέπει να το προγραμματίσουμε. Ναι, ναι, παιδί μου, ποτέ δεν βάλω πειράζει. Θα πάρω Γιατί εγώ. Είναι... Ξέρετε θα γίνει. Μόνο έτσι θα γίνει. Θα πάρω τηλέφωνο στου διοργανωτέ των ομιλιών σου και θα πω την τάδι μερομηνία, παρακαλώ. <coughs> <coughs> Άμα κατοχθώσω πάντω αυτή την κυρία Κυριακή. Δεν ξέρω αν έχει, αν έχει παράσταση. Έχει, σίγουρα. Κυριακή είναι κλασική, είναι ναι. κυριακή, είναι κυριακή. Ναι, και ξέρω, ναι, αλλά δεν ξέρω δεν κάνουν κανονικές, ναι. κανονικές παραστάσεις στο θέατρο. δεν το έχω κοιτάξει. Ναι. Αν έχει όμως θα προσπαθήσω να πάω. Ωραία. Λοιπόν, Την Κυριακή, όταν δηλαδή, δηλαδή, θα, να θα πιστεύω, πόλου, πιστεύω, σάμω. Σάμω. τώρα ελπίζω να, να κρατιέμαι αρκετά. Ναι, Να πάω, ναι, αλλά... Τα δούμε... αλλιώ δεν θέμα. Λοιπόν, πάτε, Όσοι έχετε πάει, στείλτε μας κανένα email να μας πείτε λίγο για την mm -hmm. παράσταση τότε, Έτσι, να πάρουμε μια γεύση μέχρι να πάμε εμείς <laughs> <laughs> <laughs> Λοιπόν, και όσοι δεν έχετε πάει να πάτε. Αυτό είναι να, μια καλή πρόταση από την Ακπομπή Και έχω ελπ... ελπίζω ότι <laughs> την Κυριακή να έχει παράσταση να μπορώ να πάω <laughs> να, νο, Πρέπει κλασικά Έτσι. Είναι μια μέρα θεατρική πάντα η Κυριακή ναι. Λοιπόν, ε, θα τα πούμε αύριο, Παρασκευή, εδώ λίγο μετά τη μία θα δώσουμε μικρόφωνο στο Χάρι Πότσαρη, μείνατε συντονισμένοι εδώ στον Αρτε Θεσ 90,6. Ε, καλή δύναμη μέχρι αύριο.